Υπάρχουν πολλοί Let's make it out, baby. λόγο του <Ling PTS> <municipality> Τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα Όπως είναι το θέμα της Ελλάδας Στις Βρυξέλλες Ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών Που έγινε το 3000 π.Χ Εκεί που οι πύλες μετά ξανά γύρω στο 1200 Και Δεν είναι πλέον υποχρεωτικέ Και τα πουκάμισα Και οι κάρτες Οι υπάλληλοι δεν είναι πρόβατα Δια να μένουν στις Και να χτυπούν κάρτες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 Η αθεοφόδη! Κινέζο, η σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη σύγχρονη από την σύγχρονη που με διάμετράει τη γη Απ' τα κούκαλα αυγγάλμενη Των Ελλήνων Των <σομίου> τα ιερά Και σαν πρώτα αντριωμένη Χαίρε Έτσι να Έτσι ακούμε από πίσω του την καλομήρα, την Καπουμύρα και να μπούμε στην εκπομπή, κάποια στιγμή νομίζω. Κάτσε να χαμελώσω το, το μικροφωνισμό. Ναι, ναι. χαμήλω εσύ, αυτά τα τεχνικά όλα ναι. να πούμε και τέτοια. Φανε. Λοιπόν, για πε. Καλομήρα, ε, <κολουμήρα κολουμήρα> είναι αυτή τη θεωρία. Ε, ε, ναι. Τη θεωρεί καλομήρα, εσύ. Με έλαφε για πολύ σάκη. Δηλαδή, ναι. δηλαδή εντάξει, τώρα το σκυλάδικο από αυτό δεν απέχει και πολύ. έτσι. ήταν, ήταν, pop. Α, ήταν η pop. Ήτανε pop. Άμα ήταν η pop, δηλαδή λαϊκό έτσι, pop. Είναι το popular, το λαϊκό, δηλαδή, ναι, έτσι, ναι, έτσι το... μάλιστα. Το λαϊκό, ξέρεις, το... Το αγγλικό λαϊκό, mm. το είπε pop, αγγλικά yeah. λαϊκά, κατάλαβες, το λαϊκό μας τραγούδι, σαν αυτό, πώς το άλλο, αυτό το βλάχο μπαρόκ. Τουρκομπαρόκ, λαγομπαρόκ, μπορεί να το πει Όπω θέλει να πούμε, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σου ξιδάκια αυτό. Είναι καταπληκτικό σου ξιδάκι. Δεν δε σε έπιασε μια εθνική ανάταση όταν άκουσε τον εθνικό ύμνο, με... Δεν δε ξέρω αν με είδε, του φουγκάριζα προηγουμένω. Ήταν από τη συγκίνηση. Να πούμε, συγκινήθηκα πάρα πολύ, με την κακομύρα. Πάρα πολύ. Η Σάντιρα δεν αφορά τα σπαστά ελληνικά μια Ελληνίδα Αμερική που λέει το εθνικό ύμνο. Αφορά αυτό την ποβοβερζιόν δε... Όχι... του εθνικού ύμνο. Δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Δεν με πειράζει καθόλου όπω επίση όταν ακού με δύο σάβλακε με τζατζάκι ναι. που είναι ξέρω εγώ από την Αφρική ο άνθρωπο. Δεν με πειράζει αυτό, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ε. Αλλά να... τον εθνικό ύμνο σε τον κομπαρόκ, πέ... ε, σκυλάδικο, αυτό λιγάκι εντάξει κάπω και αυτά. Είναι ναι. λίγο περίεργο, Στο επόμενο μπορεί να βγει και ο Σάκη. Η Σάκη το λέγει πολύ ωραία, ρε. Πολύ ωραία. Σωρά που βγήκε το πρώην κομπινάκι του και δήμαρχο να πούμε Μαραθόνο, δεν το συζητώ. Τώρα θα ήταν σου ξέρει θα έκανε Σύμβανα, α, σύμβανα. Το πέταξε το μαργαριτάκι και δεν είχε θα βγει, θα, βγει το, θα βγει ο ρουβά πάνω με, το, πώς το είναι, με τη φούστα. Το... Με το φουστανάκι και Να κάνει και σαν άθωτο κολοτούμου. Αλλά βλέμε τώρα... άσπρε ρίγε επάνω και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. ότι και ό,τι να πούμε τώρα. Φ φούστα με τη γαλανόλευση και θα κάνει και ανάποδα. Μπορεί να βάλει και φουστανέλα. Φουστανέλα είναι η ευκαιρία του ρουβά να βάλει φουστανέλα. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Σήμερα, με έχουν πει διάφοροι εδώ πέρα να σου πω. Ότι θα έρθουν οι διάφοροι εδώ πέρα η οποία είναι φιλάθλη, φιλάθλη. είναι Δεν ξέρω. <laughs> θα τσρουτήσουμε, να πούμε αν καταλαβαίνουν τη διαφορά ποια είναι ή οπαδί. Φύλαθλοι Δεν ξέρω. Θα του ρωτήσουμε να πούμε αν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά, Έτσι. λεπτή. Ε, έτσι κι αλλιώ τώρα να πούμε κάτι. Να πούμε και κάτι. Ε, Το φίλαθλο βγαίνει από τον φίλο του άθλου. Mm. Σωστά. Σωστός. Λοιπόν. Είναι άθλο α πούμε του να παίζει ποδόσφαιρο, ρωτάω εγώ. Δηλαδή, δηλαδή, δεν είναι και εδώ με άθλη του για να κλιά του. Έτσι πράγματι, δηλαδή να σκοτώσω το γιοντάρη τη Νέα, εντάξει, το βρίσκω είναι άθλο. <laughs> Ή α πούμε, να ξεκινήσει ρε παιδί μου τώρα απ του μαρασφανο να πα να πει την Κίνα με την Αθήνα, να πούμε, 40 χιλιόμετρα, σε πέσουν τα κουδάρια <laughs> <με> τα <laughs> σκότρια <laughs> να πούμε, αυτό το θεωρώ άθλο. Έτσι. <laughs> Κοίτα, εγώ έχω καταλάβει καλά. Άθυλο, γενικά το αγώνα μου το οποίο λέει άθλο. Ορίζεται, α πούμε, αυτό αγώνε μου το οποίο είναι ένα μόνο του, ω θύβο. Ας πούμε, που έχει ανταγωνισμό, οι υπόλοιπε. Τα άλλα, το ομαδικά mm. είναι games. Έτσι τα λένε Όχι γκέι. Games. Games. Μπερδεύτηκαν, μπερδεύτηκαν. τώρα με του Δημάρχου πάλι σχολεί. Λοιπόν, ε, τι ήθελα να πω, να, να σου πω το εξή τώρα. Κοίταξε. Α πούμε, οι Ολυμπιακοί αγώνε τώρα. Στου Ολυμπιακού αγώνε νομίζω ότι έχουν βάλει και το bridge. Το Olympic Games. Ολυμπιακά Olympic Games Τα Ολυμπιακά παιχνίδια έχουν βάλει και τα τέτοια. Λοιπόν, αυτά που κάναν οι αρχαίοι Έλληνε, να πούμε. Τι λε πληροφοριακά. Ό,τι κάνανε είχε σχέση με τον πόλεμο. Mm. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το τρέξιμο του λιθάρι, να πούμε, το... που κάναν τη σφύρα, τη σφαίρα του. Οτιδήποτε... και στο πάλεμα και στο, στο... λιθάρι. Μπράβο. Αγώνο... Αγωνιζόσαν, <laughs> να πούμε, οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί θέλανε να δείξουν ότι. Πώ είναι οι παρελάσει σήμερα που κάνουμε εμεί και δείχνουμε ρε παιδί μου τα τάγκ, mm. Ότι έχουν τα τάδε τάγκ και του mm. τάδε πυράβλου στι παρελάσει. Ήταν σαν να κάνουν παρέλαση τα όπλα του να πούμε, Τα όπλα του ήταν αυτοί. Ναι. Οι αθλητέ να πούμε έτσι, αυτοί που κάνουν του άθλου. Και γι' αυτό όταν κερδίζανε να πούμε, γκρεμίζανε και ένα κομμάτι τα τείχη. Και υπήρχε και εκείνη η δηλαδή, πούμε να μην βγει από την Πρόσεξε, πρόσεξε τώρα. <laughs> τώρα, έκανε ένα συνειρμό περίεργο. Ναι. Γιατί εμεί έχουμε παραδώσει την εθνική μα κυριαρχία. Γιατί το ξέρει. Για... Με, με τη Δανειακή Σύμβαση το ξέρει γιατί. Έχει να κάνει με τη φεφά. Έχουμε οι αθλητέ ρε. Έχουμε Ολυμπιονίκε να πούμε, κατάλαβε. Τι θα χρειαζόμαστε τα τείχη, και επειδή δεν έχουμε τείχη σήμερα. Όχι, και... δεν έχουμε τύχη σήμερα ότι είναι το μόνο που έχουμε τείχη. δεν έχουμε τείχη, <laughs> ξέρει και με Y και με <laughs> τα λοιπά και με ομικρογιώτα και τα πάντα. Λοιπόν, δεν έχουμε τύχη, Διότι τα, τα γκριμίσαμε όλα, να πούμε. Έχουμε αθλητέ, τελείωσε. Κοιτά, αυτό το που λε ότι επιδεικνύουν τα όπλα του, μη βάζει ιδέε, γιατί βλέπω στου επόμενου Ολυμπιακού αγώνε ή επόμενη FIFA να γίνονται αγώνε με κανόνια με Ναπάλμ, δεν θα πετάει ας πούμε η Κίνα στην Αμερική η και, Ρωσία και, σε... ε... η, η, η μας όπλα μας, η μας τα όπλα μας αυτή τη στιγμή είναι πολιτική, από όλες παρατάξεις με κατεβασμένα σόβρακα οπότε οι άλλοι θα παρελάβουν με τους πυράβλους με το έτσι, με το αλλιώς να πούμε με τις μυστικές του υπηρεσίες και εμεί θα έχουμε 300 ξηυράκου τη κειμένου στα 4 και να πηγαίνουν <γιλίδι> Δεν μα συμφέρει. Λοιπόν, Φαντάζομαι τώρα ο Ολυμπιακή ή FIFA να γίνει έτσι όπω το λε: Πολεμική τέτοια. Δεν δηλαδή θα πετάει η Απορνία στην Κίνα, θα πετάει η Κίνα στην Αμερική. Μπράβο, δηλαδή. ναι, έτσι, <γιλίδι> έτσι. έτσι. <γιλίδι> καλό, καλό. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι του μεταξύ και μετά να συνεχίσουμε. Έχω ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο. <γιλίδι> το οποίο είχε γραφτεί βέβαια από τον Νικολαδί για ένα άλλο μουντιάλ. Τότε που το έκανε ο στρατηγό να πούμε. Στη, πούμε, στην Αργεντινή, που να πούμε δεν ήταν αυτό ο Βιντέλα. Δεν ξέρω, εσύ μου έλεγε πριν ποιο είναι ο Βιντέλα. Λοιπόν, περίμενε τώρα να το βρω μονάχα. Πού ήσαι, Ρε Νικολαίδη, να πούμε. Λοιπόν, κομματάρα μεγάλη, μ' άρεσε πάρα πολύ τότε που βγήκε αυτό. Δεν είχα γεννηθεί, βέβαια. Να σου το πω αυτό. Αλλά μ' άρεσε. Δεν, λοιπόν, δεν είχα γεννηθεί όταν βγήκε. Έλα, τώρα, λοιπόν, πάμε γεννηθεί. να ακούσουμε το τραγουδάκι του Βασίλη του Νικολαίδη για το Μουντιάλ εκείνη τη εποχή. Φαρσα δεν είναι πάντατε Έλα στη προσμονή του ζούσαμε καιρό. Είναι το μούντιά του στρατηγού Βιτεραιέλα. Ελά τα μούτρα σα και τον πολιτισμό. Εκεί θα είναι η Αμέρική. Περού, Αργεντινή και βράζιλή. Αντί και αν πεθαίνουν στην ασφάλεια Αμερική, άλλο ποδόσφαιρο και άλλο πολιτική. Κι αφού ο κόσμος έχει αποφασίσει να δώσει χέρι στο φασισμό, κι εγώ με μένα ναι τα έχω κανονίσει. Θα δω το κύπελο χωρί ενδιασμό. Μα μ' δω στον ουρανό, ελικόπτερο να φτερουγίζει. Της κοκακόλα δεν θα διάφημιστικό Βετάει πτώματα στη ζούγκλα και από εδώ. Περνάει και στη βάση του γυρίζει. Περνάει και στη βάση του γυρίζει. Ωραία. Αμαν <συμπλίδι> Αμαν <συμπλίδι> Αφού σε εκβάλει υπεύθυνο εκεί πέρα να ανεβουκατεβάζεις αυτά τα πράγματα να Μην είναι εκθέτης Απολάμβανα τα ταγόδια που μου βάλει, ωραίο Λοιπόν, ο Αργύρης να πούμε που έκανε το σχόλιο mm -hmm. ήταν πολύ ωραίο Λέει στην αρχαία Ελλάδα οι, οι... οι αθλητέ συναγωνίζονταν. كان... Συναγωνίζονταν. συναγωνίζονταν. Δεν ανταγωνίζονταν και φυσικά δεν, δεν του κρυματοδοτούσε και η Αντίτα και η coca να πούμε και τέτοια. Λοιπόν, κοίταξε. Πόσο έβγαλε λέει διαβάζαμε πριν βλέπουμε η Αντίτα από το Μουντιάλ, Ένα σκασμό τώρα. Τι ψάχνει, με πωλήσει τώρα. Εντάξει, εντάξει, <laughs> δηλαδή εντάξει, να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, ε, τι λε, Έχουμε τον Τιπάκου εκεί πέρα, τον βλέπω να πούμε και τρώει τα νύχια του, θα του, του πούμε. Να μας μιλήσει, να πούμε του Εδώ Είχε φάει τις άρκες του, αυτός ακούει αυτά που λέμε. Να μας ακούσει, να Ναι, ναι, να, να τους το το το, δω, το το, να μπαίνει μέσα, annoyed... <duycode> να πάνε τον θέρον να <biology> πούμε, να πάνε τον θέρον. Και εχαζώζει να ανοίγει την πόρτα. Να να έρθει μέσα. Έλα, έλα. Έλα, σειράζου, έλα. Παι, τι, είμαστε στον αέρα, παιδιά, είμαστε στον αέρα. Ε, ναι, πρόσχειρη μέση. Είμαστε... Όχι δεν πέφτω εγώ τώρα στον αέρα. Είναι, ναι. Πετάω εγώ τώρα πετάω ε. Σε καλά, βλέπω... καλά ρε. ρε. Τους γαμίσαμε εντάξει. Ε. Ήτανε ματσάραχτες. Ε. Ματσάραχτες, ε. τους γαμίσαμε να πούμε. Μιλάμε τώρα τρελάθηκα δικαί μου εντάξει. Αμα σου πω δεν έχω κοιμηθεί από χθες ε. Το βλέπω. Είσαι ε. λίγο κομμένος. Βλέπεις αυτά τα μαύρα κάτω από τα μάτια μου. Ε. Ναι. Hey, έπαιξα μπουνιές με έναν. Τι, τι ήταν, ήταν μαύρο. Αυτό ήταν μαύρο, ναι, εκεί στην ομόνια που πανηγυρίδαμε. Ναι, και είδα ήταν... από την αχτή. Δεν ξέρω από το στο Ήταν μαύρος, ήταν πάντω. Εντάξει, παίξαμε κάτι μπουνίδια. Τι έφαγα βέβαια. Αλλά δεν, δεν πειράζει. Πολύ μαλάκι. Να, να λε καλά που πρόλαβες να φύγει. Γιατί άμα κατέβαζε ο μαύρο. Ρε, ρε, εσύ είσαι αυτό εκεί πέρα τώρα να μα πει. Δεν ξέρω τι έλεγε. Κάτι έλεγε, δεν ξέρω. Αλλά κάτι έλεγε του ρίχνω κάτι μπουκέτα και με κάνει μαύρο. Και μένα θα γι' αυτό να είναι, αλλά δεν πειράζει. Είμαι ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχισμένο γιατί εσύ... χτε σκίσαμε. ετσι χτε. Σκίσαμε χτε. Ηταν ήτανε... ματσάρι χτε, άρεσε. Ματσάρα μεγάλη ήταν, πολύ μεγάλη Τι, ήτανε. Σπίτι, ή μα με φίλους στο καφενείο που πήγες... Τι σπίτι, δεν έχω σπίτι. Στο πήρε τράπεζα. Μου το πήρε τράπεζα. Αλλά δεν τι, τι Τα κίτια μα δηλαδή, εντάξει, <laughs> και τι έγινε, <laughs> ρε, αμανικά την <laughs> κάρα να πούμε τώρα σοβαρά. Μιλάτε <laughs> εσεί, σπηλιά, αρκεί να είστε Περιφάνεια, δηλαδή. ε, περιφάνια, μεγάλη. Και έκλεψα και μια θημέα, δεν είχα λεφτά να πάρω. Έκλεψα και μια θημέα να πούμε εκεί πέρα, βγήκα την κάρα, ε, Ωραία, ρε, δηλαδή. Και τώρα αφού σου έχουν μάρει το σπίτι τράπεζες, πού πήγε κύριε στο Μουδιάλ. Σε μια μια τεράστια μεγάλη, να πούμε. Ναι, και ναι. Να εκεί πέρα. Να Τρελό, <γαλώς> τι θε. Α δούμε νιάτι. Δεν έχει σημασία έχει τώρα. Δεν έχει καμία σημασία, φίλε. Εντάξει, αμανικά. Χαίρεσαι και στι εννιάδου τώρα, αυτά ε, να πούμε. Α σε ρωτήσω τώρα, ένιωσε μια εθνική ανάταση χθε, ρε παιδιά μου που την. Η εθνική, έκανε ανάταση εθνική αυτή. Όχι, όχι, δεν με κατάλαβε, δεν ξέρω τι φταίει. Ένιωσε εννοώ μια εθνική ανάταση, λέω, χθε που νικήσαμε την. Τι σημαίνει αυτό, Ε. Πώ να σου το πω τώρα. Ξαναλέμε, ξύπνη ο Καραϊσκάκη μέσα σου. Καραϊσκάκη. Στο καραϊσκά και εγώ δεν πατάω μεγάλε. <κλήσεις> Μαλακίες, εγώ δεν κάνω. Στο καραϊσκά και εγώ δεν μπαίνω. Δεν Μόνο άμα πάμε με τη σύρα να πούμε και πούμε μέσα Τα κάνουμε λαμπόκια. Λόλα. Άι από αυτού. Ναι. Δεν με καταλαβαίνει ακόμα, θέλω να πω. Αφού καταλάβω, δεν έχω πρόβλημα, αφού καταλάβω. Μήπω Μπούντας... στον στο Ποκαραϊσκάκη δεν παίρνει κιόλα. Ξύπνησε ο κολοκοτρόνη μέσα σου, σαν να χθε. Το κολοκοτρόνη το ξέρω, το έχω ακούσει. Το σχολείο το έκανα με τον Δεν Ξύπνησε μέσα σου. Δεν το θυμάμαι τι μαθητέ, αλλά ξέρω. ο κολοκοτρόνη ήταν Έλληνα, φτάνει. Ήταν. Δεν ξέρω ξύπνησε τι μαθητέ. Ξύπνησε ο Έλληνα μέσα σου, ναι. τέλο πάντων χθε. Αυτό. Ποιο να ξύπνησε μέσα μου. Ο Έλληνα, ρε παιδιμό, πατριωτισμό σου ξύπνησε. Ναι, ναι, πατρίδα, πατρίδα. τον γκολ, Πατρίδα, ρε, η εθνικάρα, ρε. Η εθνικά ρε πατρίδα, είναι. <συμίλυνα> Εντάξει. Τι λέμε τώρα. Και προηγούμενο άκουσα, άκουσα που είχατε βάλει την καλομήρα. Καλαπληκτική, για καλό, έτσι. Το γουστάρο, το βλέπω, φτιάχνομε να πούμε. Ωραία, τον είπε τον ύπνο. Τον ύπνο. Τι είπα εγώ. Τον ύπνο. Ασυγγνώμη, δεν το ήθελα. Το ύμνο, Πολύ ύμνο, Αυτή η υπόγειη βερσιόν να υποθέσει ότι σ' αρέσει και αυτό το είδο μουσική. Δηλαδή, Τι το... σημαίνει βερσιόν. Όχι, να σου το δώσω, να το καταλάβει τώρα. Αυτό το είδο μουσική λοιπόν. Σ αρέσει αυτό το είδο μουσική. Ωραία το είπε, Εσύ. Ωραία το είπε. Μου θύμισε μεταξύ Χριστοδουλόπουλου ήταν λιγάκι. Και Βανδί. Και Βανδί, μπράβο. Mm. Ωραία. Αλλά είπε. με μια προφορά, πώ να το πω. Πολύ... Εντάξει, μικρή ακόμα, η φωνίζει, πάμε, δεν ναι. έχει σκυλιάσει πολύ ακόμα, εντάξει. Φιγά, φιγά, θα μεγαλώσει, θα στρώθει. Έφυγε μερική, μπορεί να την γλιτώσει από το σκύλιασμα. Έφυγε. Νομίζω, έφυγε. Όχι ρε φίλε. Έφυγε. Δεν θα τη βλέπω εγώ τώρα να πούμε τι γουστάρω, να πούμε. Τι γουστάρω. Ξέρεις αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, το οποίο σ' άρεσε, που άκουσες πριν από λίγο, ναι. λέει καλομύρα, ναι. ξέρεις, α πούμε ποιο το έχει γράψει. Όχι, δεν ξέρω. Α, δεν έχει ιδέα, ρε παιδε, μου. Το... Όχι, δεν το, ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Είναι καινούργιο ή τι παλιό. Όχι, το θυμάμαι, το έχω ξανακούσει, αλλά δεν μου έρχεται τώρα στον γιατί σύνδε, είμαι, είμαι τόσο πολύ, να πούμε, χαρούμενο και ενθουσιασμένο, που εντάξει, δε, πολύ δύσκολα δηλαδή τώρα μπορώ να σκεφτώ άλλα πράγματα. Ε, τώρα πώ εμπειρίαση νύχτη εθνική την καθημερινότητά σου. Δηλαδή, αισθάνεσαι ρε παιδί μου ότι μπορεί με δύναμη έξω να βγει να διεκδικήσει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Α πούμε, φίλου δεν έχω, εντάξει. Ναι, λογικό. Φίλου δεν έχω. Μπορώ να το καταλάβω. Δουλειά τώρα κάτι μεροκάμματα, κάτι μαλάκια. Κάνω κάτι φιλάδια, μοιράζω. Εντάξει, ό,τι τύχει να. Ναι, δεν θε κάτι παραπάνω, δεν αφορά, α πούμε. Και Τι αυτό κάνω, δεν θα το κάνω. Τι θα το κάνω, Σε ηλεκτρονική τα νύχια σου έξω πριν έρθει. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα ξέρει, είναι και ο ενθουσιασμό είναι λιγάκι, είναι γι' αυτό. Εντάξει, τώρα. Αλλά ξέρει, νιώθω ότι έχω και φίλου και παρέ και τέτοια όταν ε, γίνονται τέτοια πράγματα. Πα στο γήπεδο και αυτά. Εντάξει, δεν έχω λεφτά να πάω στο γήπεδο, αλλά ξέρει, πηγαίνουμε στου συλλόγου και μα τα δίνουν και πηγαίνουμε. Oh. Και θυμαία μα δίνουν και τα πάντα, όλα. Αν επιτρέπετε, ε, μια προσωπική ερώτηση. Χθε ήσουνα εθνική Ελλάδο. Ναι. Εννοείται. Γενικά, τι ομάδα είσαι. Εντάξει, τώρα. Τώρα είμαστε όλοι οι Έλληνε. Εντάξει, ρε παιδί μου, μέχρι Εντάξει... χθε, ρε παιδί μου. Τι ήσουν. Χθε και... ο ομάρα παιδί μου. Ναι. ψήφισες στο δημοπρέα. Ε, ε βέδα. είσαι περιότητε. Βέβαια, ψηφιακή ψήφισαν. Δεν γίνεται στο δούμε ω πέρα. Τώρα εντάξει, ποιο θα έδεινε το 50. Αρχεί, αλλά αυτό που δίνει τα περισσότερα. Λες, θα ε, Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Ε, εντάξει, κατάλαβα την ομάδα ή δεν χρειάζεται να μου πει. Ε, ναι. Όχι, δεν είμαι. Α, δεν είσαι. Δεν είμαι. Α. Αλλά επειδή μένω στον πυρεά, αλλά επειδή γενήθηκα στην Αθήνα ή άλλη ομάδα. Δεν το λέω όμω. Για να πάρει το πεντάρκο. Το πήρα το 50. Αφού ψηφίω τον πυρε. Ελληνάρα. Έτσι πρέπει. Έτσι. Βγήκε εσύ χθε με την ελληνική σημαία τριλιγμένη στο κορμί σου, αυτό το απολόνιο κορμί το οποίο από ό,τι βλέπω διαθέτει. Το φύλλαθρο κορμί είναι παιδί μου. Εντάξει τώρα μην κοιτά την κυλίθα. Φύλλαθρο φύλλαθρο. Όταν γεννήθηκα δεν την είχα. Ναι. Ναι. Δεν την Εんで, είχα. Εγώ το λέω ειρωνικά. Επειδή δηλαδή βλέπω ότι έχει ένα, ένα αρχαιό σπαρτιάτι μέσα σου. Το βλέπω. Δηλαδή σε βλέπω φέντε βλέπω... δεν ξέρω εγώ τι σπαρτιάτι γιατί εγώ θυλλόω γεννήθηκα στην Αθήνα με καλύτερο πυρά. Δεν ξέρω δηλαδή εντάξει. Δεν βλέπω να καταλαβανόμαστε, Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και βέβαια έχω δίκιο, δίκιο. ρε παιδί. Αυτού του γαμί θα με δουλεύω. Δεν έχω δίκιο. <laughs> μου θυμίζει αθλητή Παναθηναίων. Πώ να σου το πω, Όχι του Παναθηναϊκού, Πανεθηναίων. Α, εντάξει, γιατί, γιατί περδεύτηκε. Σε κατεύθυνση, σε κατάλληλα. τα, τα, τα λε λιγάκι. Εντάξει, είσαι παραμορφωμένο τώρα. Θέλει yeah. πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω όλα. Αλλά όμω. Αυτό το κορμί το βγάλε έξω να πανεγυρίσει, παιδί μου, τήληξε σε εθνική έβαλε περικεφάλαιο. Ήδη μου σου λέω. Έβγαλα το φανελάκι, καλά ήταν και βρωμικό. Δεν με πειράζει. Έβγαλα το φανελάκι, έβαλα τη σημαία που μου δόθανε και φωνάδα. Κατάλαβε. Α, εσύ αυτό. Δεν μόνο μου, του λέω. Εκεί τώρα δεν έχω φίλου, αλλά εκεί πολύ. πολλοί. Για αυτή τη φάση που ήταν Όχι σαν τα μαλακισμένα που μαδευόντουσαν κάποτε εκεί πέρα που λέγανε τέτοιο τι λέγανε. Στο Σύνταγμα, θυμάστε. Ποια μου ωραία, Βασίλειο! Που ρίχνανε οι αστυνομικοί τα χημικά, ε, του αγναχτισμένου λε. Μπράβο, Βλαμμένα, ε, τελείωσε. Βλαμμένα να πούμε. Α. Τι κάνει τώρα εκεί, δεν κατάλαβα. Έχεις Ενώ εχθέ ήμασταν όλοι μια παρέα, εντάξει, Όλοι Έλληνε, Έλληνε, έτσι, μέχρι το Μεδούλι Και του γαμίθαμε. Ναι, έχει δίκιο. Βέβαια, πού ήταν όλα αυτά τα μαλακισμένα χθε να πανηγυρίσουν για την νίκη τη εθνική μα, έχει δίκιο. Πού ήτανε, Έχει δίκιο, έχει μεγάλα δίκιο. Εσύ, εντάξει, ε, να το πούμε. Εσύ, ναι, υποθέτω ότι δεν είχε πάει τότε εκεί. Τι να πα να, να, να, να κάνει εκεί, δεν είχε νόημα, δεν έπαιζε μπάλα. Ναι. Του ξεπλημμένου εκεί πέρα, να πούμε τους με του κομμουνιστέ, κάτι βρωμιάρδε, κάτι μαλλιάδε. Κάτι σκηνέ είχαν σκηνήσει εκεί πέρα. <σομίως> Ευτυχώ που τώρα δεν μαζεύονται και βρίσκω παγκάκια. Ευτυχώ πήγε η αστυνομία, δηλαδή. Ευτυχώ πήγε η αστυνομία, του έδιωξε ναι, και έχω παγκάκι εγώ και πηγαίνω και κοιμάμενα. Να σου πω, με, αφού σε ρε παιδί μου και αναπτερώθηκε το εθνικό σου συνέστημα. Ξύπνου Έλληνα μέσα σου. Που λέγαμε πριν. Έτσι. Έτσι, αυτό για να καταλαβαίνουμε. Ε, ε το, ουε, το, ουε. Αυτό, αυτό ακριβώ. Κατέβγε και ο μόνια μετά, ε. Κατέβηκε. Βέβαια πήγα στην ομόνια ρεθή. Ποθαράτο, δεν είχε αμάξια. Ε. ε, όχι, δεν είχα αμάξια. Σα βάρι αυτό. Με τα πόδια το Yeah, και προς, πήγα, δεν με νοιάζει. Προ το εθνικό συνέστημα και προς τη νίκη, τι είναι το ποδαράτο, Έγινε. Έτσι, έτσι. Πήγε, χειροκρότησε, φώναξε. Φώναξε, ούριο, είχε κλείσει ο λαιμόδου μου χτε. Είχε κλείσει ο λαιμόδου μου, μεγάλη, καύλα να πούμε, μεγάλη να πούμε. Για mm. του γραμμίσαμε να πούμε, του μαύρου. Κάνατε και πονγκρό Άστο. Άστο. Α, ήταν κάτι τύπη με κοντούμα, ελί δίπλα σου. Είχε ωραίου κάτι παιδιά καλά κάτι να ξε... πούμε. Σαν και εμένα γελφορή... ξε... ήταν. Ναι. Χωρί μαλλί έτσι, χειρισμένο. Κάτι ξερισμένο. που φορούσαμε στα ευρωτικό μπατελάνη. Είχε και τέτοιο. Κάτι, κάτι, με άρβιλα, ωραία με, παιδιά. Κάτι ωραία, μπραθαράδε, ωραίοι αυτοί. Μαζί ήσασταν. Μαζί ήταν και αυτοί εκεί oh. πέρα. Αλλά είχε και άλλου να πούμε, Κάτι, κάτι πυθυρικάδε είχε. Με κάτι ναι, ναι, ναι. κάτι γέρου να πούμε εκεί, κάτι έτσι, κάτι αλλιώ. Όλοι περήφανοι ήταν. Λέγαν όλοι του κάναμε, του ζήξαμε να πούμε και αυτά. λαδάρα, αιώ, και τέτοια πράγματα α πούμε Του λέω ήταν καταπληκτικά Ήταν καταπληκτικά Περάθαμε πολύ ωραία, ωραία. Περάθαμε πάρα πολύ ωραία θέλεις να, θέλεις να ακούσεις τους πανηγυρισμούς Εσένα και των υπολείπων φιλάθλων Σαν και εσένα Για βάλε φίλε θέλω τι... να ακούσω τι κάναμε χθες Πώς φωνάδαμε με έχεις τραβήξει βίντεο σε έχω, Εδώ σε έχω Εδώ σε έχω Έλα ρε φίλε μπράβο Κάτε, κατά, άκου, άκου, Θέλ, άκου, Θέλω άκου. να ακούσω εντάξει? Θέλω να ακούσω που, που ωραία πρέπει Για να σένα, είναι Για σένα δου να τα καταφέρουμε Σήμερα πόσαμε πολύ καλά και πιστεύω ότι και οδήγαμε ότι περάσαμε θα, θα κερδίσουμε Ήτανε σίγουρο παιδιά, ήταν το μόνο σίγουρο το λέγαμε στο 90 και να πονάει το λέγαμε είμασταν σίγουροι Δύσκολο, αλλά θα το πάρουμε και εκείνο Πολύ, πολύ Μελράδο Μερό, παιδι. Μεγάλη παιδιά. Δγγαλ η Νίκη. Δγγαλ ε παρόν... ε η Νίκη με λαβές. Νικοτσάρης θα κάνει ένα τεσέρο ματς. Θα παρών. Θα θα σας θυμάστε. Νίκη. Η Νίκη για την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο να φτιάξουμε μια καλύτερη χώρα. Την αξίζαμε την Νίκη. Τη λαξίζουμε και αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο. Ε αξίζαμε, θα, θα κερδίσουμε. Εσύ, ποιο από όλου ήσουν στο. Εντάξει. Ε, ε, ε, ε, ε, εγώ ήμουνα πιο πίσω από αυτού εκεί πέρα. Του άκουγα εγώ που τα λέγανε. Δεν να... σε καλύψαμε, δεν ήρθε να σε Κοίταξε τώρα που άκουσα στο τέλο. Mm -hmm. Ήταν ωραίο που είπε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί να σου πω κάτι. Mm -hmm. Άμα τους γαμάμε όλα τα παιχνίδια, θα πάρουμε και την κούπα. Και αυτό με το DNA ήταν πολύ πετυχημένο το. Το DNA. Ρεθεί. Αισθάνθηκε στο DNA με Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώ τι είναι το DNA, αλλά το έχω. Το έχω εγώ αυτό. Δηλαδή, στάνθηκε έναν Ηρακλή χθε μέσα, σου ένα πράγμα. Ηρακλή, έχω και φίλο Ηρακλή. Αλλά δεν λε για την ομάδα του Ηρακλή. Γιατί αυτού είχαμε γαμίσει μια φορά. είχαμε παίξει. Α, δε, δε, Όχι, δεν είναι. Ποιον Ηρακλή Έναν παλιό που κυνήγα γιοντάρια, λέω. Που σκότωσε τα γιοντάρια αυτό ο παλιό που δεν είχε βάλει και φολούσε μια. Λεωτή, πώ τη λένε. Εκτό αυτό το φοράει και κάτι ρούχασα και εσένα, ναι. Α. Εντάξει, αυτό δεν είχε φανελάκι, φαντοδικό μου. Όχι, δεν είχε αυτό το ωραίο. Εντάξει. Το, είχε κάτι έτσι ωραία, βλέπω αυτά τα το ωραία του. τη Απλησιά, ρε παιδί μου. που δεν έχει να πα τα πλύνει, εντάξει. Δεν έχει σημασία αυτό, το ρε παιδί μου. Τέλο παύου, δεν τώρα Δεν έχει καμία σημασία. Σε βλέπω, λοιπόν. Χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ. Γιατί περιμένει ουρά από πίσω, θέλουν να έρθουν και άλλοι να μιλήσουν. Έχει κι άλλου φιλάθρωτη, έχει φωνάξει. Ναι, Ναι, ναι. Ε, Για καλά δε, παιδιά, δε, παιδιά δε, καλά δε, παιδιά. Δε, έλα έξω εσέ, έλα έξω. Εντάξει, Πάω εγώ. Συνε, συνε, ευθεία συνεχίζεις. Από, Από, εκεί. Μ, μην Από εκεί! Μην πέσεις. Όχι! Έπεσε. Φεράστε μέσα εσείς, εσείς με το μακρύ νύχι το ένα το ακριανό και το μουστακάκι το λεπτό μέσα σεις μην τραγιάσκα. Έλα λεφραράκι τι έγινε να πούμε, εντάξει. Ε... Όλα καλά! Τι, τι κάνετε, δεν καλά. Είχαμε προηγούμενο. Εντάξει, ο Ρμαγκάκο. Ναι, καλά, ναι. καλά. Τότε το παλικάρι έπεσε εκεί πέρα, δεν το ξέρω, μπερδεύτηκε. Εντάξει, έπεσε. Ε, ήταν λίγο το παλικάρι, λίγο δεν έπαιρνε το καύσιμο μπροστά. Ελπίζομαι ήταν σε... αργός. Ήταν ε, λίγο αργός, αργός. εσένα σε κόβω πιο έτσι σπιρτόζω. Ε, βλέπω θα. Πυρεώτη, Έχω ξανάρθει στην εκπομπή εγώ, Πότε στην εκπομπή. Ντάξει, θυμάμαι, τώρα μια εδώ πέρα που κάνετε να πούμε, ένα Είχα έρθει να πούμε. Με το σπιράκω. Μπράβο, αυτό το. Αυτό περίεργο τον τύπο, τον ψηλό να πούμε. Ψιλό, τον περίεργο. Ναι, ναι, ναι. Πηρεώτησε, έτσι. Να σε έρθεις τώρα κάτι μεταξύ μα, μάς ακούσει ο κόσμο. Για πε, τρε μαγκάκουλα. Μαρινάκησε. Καλά, ρωτά. Συγγνώμη, ήθελα να. Ρωτά. Συγγνώμη, καταλαβαίνω. Μια τόση μου, σε πλήρωσε. Με πλήρωσε. Δεν το κάνεις για την ιδεολογία. Βοήθησε ρε παιδί μου Βοήθησε Νάξη. να πας γιατί ρε παιδί μου είναι τα. Ιδεολογία, ρε πώς? Για την ιδεολογία, ρε. ολυμπιακάρα πλάκα κάνει. Δεν έχει για την ιδεολογία, αλλά τα πέτρε. Πήραμε τι κάναμε Εντάξει, λογικό Λα είναι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα τώρα να α... α... α... πιούμε ένα τέτοιο, φυσί, να, πιούμε τέτοιο να πούμε. ρε Αλλά Δεν Πλάκα Πλάκα Πώς τον βλέπεις. Ποιος είναι αυτός ο... Ο αχτίς ελεφαντος είναι αυτοί που παίζαμε χθε, να πούμε. Ε, ο, το παιδιά... Τους σκίσαμε ναι. λέμε, έτσι, τα βάρδουλα ναι, τους κάναμε... Ναι, Εντάξει. Τα θες... τέλα τους κάναμε. Τους χάσαμε. Δεν ήσουνα Ολυμπιακάκια, ήσουνα Έλληνα, Εθνική Ελλάδο. Αναπληρώθηκε και σε είναι το εθνικό σου, το. Ναι, ναι. Μαζί με το πυρεώτικο. Εννοείται, ο... Α, εντάξει, εννοείται. Ο πειράζ, ρε παιδί μου ζει το κράβγα, σε εγώ έδω στην Ομόνια, έγινε ένα πανηγύριο. Ο το κράβγα. Στην ρε. Ομόνια, στον Περέα, στα Τρίκαλα. Αλλά... Όλη η Ελλάδα έδωσε το πόδι χθε, ρε. Εσύ ο ντομο Περέα. Με τι καραμπίνε βαράγα, βγαίναμε τα φλομπέρια, μπά, μπου πά στου δρόμοι να πούμε, εντάξει παντού τα κάνα. Άιστο να παχ Εντάξει, εγώ δεν έχω καράμπια, έχω άλλο εργαλείο. Τι... Δεν λέμε τώρα, εντάξει, γιατί μπορεί να ακούει και ένα αυτό. Κανά ε, δεν Κανα και να μα πάνε στο κάγκελο, δεν... εντάξει, άστο. Oh... Εσύ θα ήθελε να κάνει ένα παστρεμποδί μου στο Μουντζάν στη Βραζιλία να δει από κοντά του. Σαν τώρα... να πήγα ήταν χθε. Σαν να πι... Σαν... πήγα. Εγώ τα βάλα τα γκόλια Εσύ τα βάλα τα αγκόλια. Εγώ τα βάλα. Ο... Γι, αυτό, γι' αυτό δεν σου είπα τα παιδιά νικήσανε. Τι σου είπα. Νικήσαμε. Του σκίσαμε. Δεν σου είπα, του τα λαμβάρδουλα, δεν σου είπα. Μα σε βλέπω, εσύ είσαι σπυρτός, δεν είσαι σαν τον άλλον. Τι ε, ε? ε? μάγκας, τώρα τι λες. Μάγκας, Πυρεώτης. Έτσι. Και να σου πω ρε, μάγκα, Πυρεώτη, πού είδε χθε στον αγώνα. Στην καφετέρια. Τι είναι, κάποια καφετέρια συγκεκριμένη, καφετέρια, τι είναι. Ε, είναι μια μαζευόμαστε εκεί πέρα, να πούμε όλοι, όσου ο σουφουπούδες. Ο η... σουφουπούδ Όμιλος φιλάθρων πυρεός, δεν το ξέρει. Α, Ιωσοφού. Ιωσοφ, του ήξερα από γάμα, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα με την πρώτη. Εντάξει, mm -hmm. δεν τα πιάνει, σε βλέπω, δεν σχολεί. Ε, ναι, είμαι λίγο χαζό. Μαζευτήκα λοιπόν σε ένα καφενείο ή καφεδαίρα. Έτσι τα πειρότη τώρα τα, τα Κοίταξε τώρα, καφενέ να πούμε, καφενέδε τώρα εντάξει. Mm -hmm. Είναι για του κάτω του. Την κλέμπα. Την... Την... Ποια είναι αυτή? Μια φίλη μου. Α, ναι. και τι σχέση έχει, έχει η καφετερία αυτή. Έχει μια καφετερία στον πειράγιο αφού εντάξει, εγώ, όχι, δεν πήγαμε σε αυτήν την κλέμπα που λε. Όχι, δεν σε άλλη καφετερία. Είναι μια άλλη να πούμε, μαζευόμαστε εκεί πέρα, κάτι ξυρισμένη, κάτι έτσι να πούμε. Τι ξε, εντάξει, ξυρισμένη, πού εννοεί εσύ όμω, Κάτι παιδιά Χουά να πούμε, τη Χουά. Χουά. Τη Χουά, τι. Δικά μα, συνεργαζόμαστε. Αψηφοφόροι του Μαρινάκη. Και του Μαρινάκη. Κυρίω στον πειρα, ναι εδώ. Ναι, χουά, χουά, δεν ξέρει τι είναι, Χουά. Χουά, ναι, δε, δεν καταλαβαίνω, είναι κάποιο. Χρυσή Αυγή Αρθαία. Α, με πε το φίλε με το ολόκληρο το όνομα να κάνουμε. Χουά, τι είναι, Μεξικάνα. Το παιδί χωρί μάλι και τη μαύρη μπλούσα και το μποτάκι το ωραίο το γερμανικό να πει. Λουτβάφε. Μαζί, πανηγυρίσετε με τη Λουτβάφε και τα υπόλοιπα. Είναι για καφετέρια, ράσου, με, ρε μεγάλε. Α, ναι. από αυτού που σου αναπτύσσουν το DNA, χθε ρε ένα πράγμα. Το DNA σου πέταξε Χαλάζιο <Χελίου> αίμα Το DNA μέσα. το έχω ξανακούσει, Στο αίμα είναι Στο αίμα. Το έχουμε εμείς οι Έλληνε, Μέσα στο αίμα το έχουμε το DNA Και άλλοι το έχουν όλοι Ποιοι όλοι Άσερ <Χελίου> μεγάλε Το έχουν όλοι Το DNA, DNA, <Χελίου> DNA Η λαδάρα το έχει μόνο το DNA Δεν καταλαβαίνει, Το DNA είναι αυτό που πάει σαν έλλικας Δεν γίνεται δε, μέσα στο αίμα τον... Ρε φιλαράκι Για θα μιλήσουμε τώρα Εδώ λέμε έχουμε DNA εμείς οι Τι επαγγελείστε Εκφορτωτή στο λιμάνι, Καμιά φορά. Άμα με προσλάβουν εκεί να πούμε κάτι. Κόσκο, τάξει. κόσκο. Κόσκο. Μπράβο, έτσι, έτσι, όπω το λε. Όπω το λε. Τι, όπω τον λέω, όπω την λέω, εταιρεία είναι. Αυτό ρε παιδί μου, ή το... και στον περέα να πούμε. Ποιο το... κατεβάζει τα κυβότια, να πούμε. Α, εσύ είσαι. Εμεί τα κατεβάζουμε. Σα πληρώνουν, ναι. Εντάξει, μα πληρώνουν. Κάτι παίρνουμε εκεί πέρα, εντάξει. Δεν σα νοιάζει. Όχι και... όπω Δεν σα νοιάζει, είχε ματσάκι χθε. Δεν τίποτα. Πέφτει και κάνω χαρτζουλικάκι από εδώ και από εκεί. Να πούμε, και κάνω μια βαβούρα, έτσι. Πάμε και στο γήπεδο. Όλοι και κάνω χαρτζουλικάκι βγάζουμε. Συμμετέχουμε σε καμιά μαδούλα, ξέρει. Καταλαβαίνει τώρα εσύ ξύπνιου μαγικού. Σε μάγκα. Το μαδούλα δεν το κατάλαβα καλά, θέλω να μου το. Ρε παιδί μου, κοίταξε, έρχονται κάτι άπλητη καμιά φορά εκεί πέρα. Άπλητη ή κάτι. Κάτι κόκκινε σιμές, κάτι μαύρε, κάτι έτσι και Μα παίρνουν από χουά τηλέφωνο, λέμε πέφτει το σύρμα μπούι με πέφτει το χάντσιβι κάτι καταλαβες; Εσύ είναι ο τέτοια για σοβαρά. Καλά ρε μαγια, που ζει ε, να πούμε. Δηλαδή τώρα. Άμα δεν γίνονται στον ε... περέα, που θα γίνονται να πούμε. Κοίνα και εσύ, ρε παιδί μου, που έτσι. Σ στην κυφισά! Πού εσύ που το έχει το εθνικό σου καταρχήν, εσύ ξέρει την εθνική ανάταση ή να σου το αναλύσω, όταν σου το εξηγήσω. Την Λελά, εθνική δεν ξέρω να πούμε. Την υπόθεση δεν την ξέρω. Εκτέ στην καφετέρια και τη σπουτάραρα. Και να υποθέσω ότι το ανάταση πρέπει να, πρέπει να είναι κάποια ομάδα για σένα. Η εθνική ανάταση, α πούμε, κάπου σε κάποια. Δεν λόγια. υπάρχει τέτοια ομάδα, εγώ δεν την γνωρίζω. Τέλο πάντων, επειδή το έχει το κολυκό τρών το κολοκοτρόνι το ξέρω ρε. Ναι, ε, το, το, το προφανώ. Κολοκοτρόνι, το ξέρω ρε, το γέρο τη δημοκρατία, δεν λε. Τουμοριά. Το ίδιο δεν κάνει. Δεν το λε. Θα το έβαζε δηλαδή κάπου στα αντίθετα. Έτσι όπω το. Αλλά τέλο πάντων, αυτό είναι. Τέλο πάντων, εντάξει. Να, κολοκοτρόνι, ναι, τι σχέση έχει ο κολοκοτρόνι. Επειδή τώρα. τον είχε μέσα, α πούμε, παιδί μου και εσύ χθε από ό,τι κατάλαβα. Δεν πει ο κολοκοτρόνι όπω βλέπω... ευρένα. Κάτσε ρε, μακαμπή πε αδερφήνα. Τι εννοεί τον είχα μέσα μου. Δεν, δεν με καταλαβέζε η ψυχή σου, εννο. Στη... Στην ψυχή μου. Ναι. Στην ψυχή μου είχα την ομαδάρα. Στην που, στην την ομαδάρα. Την ε. ομαδάρα, την εθνική, την Έτσι. Ελλάδα, τα είχε χάσει ψυχή σου, ρε, παιδί μου. Εσύ που είσαι Έλληνα σήμερα. Ε, βέβαια, ε, γιατί... Έλληνα σήμερα τι είμαι. Με αυτού του ξυρισμένου Ακ... μα. Ακτή ελεφαντοστός είμαι. Σωστό. Έκανε να δει αυτού του ξυρισμένου κυρίου κάτω και κάνετε. Καλά πόσα νίκε να δουλεύει σε Κινέζου. Του Κινέζου. Αυτού στην Κόσκο. Αυτό στο λιμάνι. Του έχω ρε! Του κοροϊδεύει, δηλαδή. Ε, καλά τώρα, πλάκα κάτι, Σε να πούμε πιάσε η κορόιδα. Αυτοί τώρα έχουν κάνει επένδυση εδώ, ρε. Uh. Κατάλαβε. Δηλαδή, του έπιασε η δηλαδή με άλλα λόγια. Όλοι του πιάσαμε τώρα να του κοινεζάξουμε το ματάκι έτσι, να του κάτσε καλά. Εμεί οι Έλληνε είμαστε μάγκε, ρε. Έτσι, κοροϊδεύσαμε. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα. Εσύ ρε παιδί μου, έτσι όπω κατέβηκε στον πυράκι και πανηγύησε στην εθνική, έχει κατέβει ποτέ ρε παιδί μου, έτσι να, να διαμαρτυρηθείς, yeah, yeah. να ζητήσει κάποια αύξηση μισθού ή νιώθει πολύ καλά έτσι όπω είσαι. Είχα διαμαρτυρηθεί, να πούμε την άλλη φορά, ναι, ναι, ναι. είχα πει στο γήπεδο, τα είχα κάνει κόλλος Όχι στο γήπεδο, Μας Μα είχε δώσει yeah. ένα μπενάλτι ο άλλο να πούμε, μουφα. I mean, Που δε... το δίνει ρε χαμούρι να πει, μπήκα μέσα σου λέω, με, με, με, με τραβάγαν έτσι τα καρακόλια από πίσω. Θα τον έσπασα τον πού στην άλλη. Α το παγγο, καρέ και έχει σημεί Δε, δεν με καταλαβαίνει, δεν εννοώ. Στο θεραϊκάκι, ναι. Πάλι δεν με καταλαβαίνει. Δεν εννοώ στο γήπεδο. Στο δρόμο έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ για τι μειώσει μισθών ή δεν σε νοιάζει αφήνει διάφορο το. Ξέρεις... εσύ δεν σου είπα προηγουμένω, δεν με πιάνει κιόλα. Και σε κάτιαξί πιο παλικάρι. Δεν κατάλαβα, ναι. Με... ναι για... Δεν σου είπα να πούμε, εντάξει. Έπαιρνα στο λιμάνι, έπαιρνα πολύ καλά λεφτά έτσι. Ήρθαν οι Κινέζοι, Α? αλλά βγήκε η κυβέρνηση και του λέει του Κινέζου, Α? να σου πω μεγάλε. Δεν αδίνωσα, αδυναμία τώρα, έχουμε κρίσει. Καθώ ο Κινέζο είπε κάτι ναι, να κάνει. Λέω ο Κινέζο τι να κάνω, θα δώσω λιγότερα, αφού το είπε. Εντάξει, κρίσει, έλεκα κρίσει. Σωστό. Μου δίνει το 1 τρίτο από ό,τι έπαιρνα, εντάξει. Αλλά δεν σου είπα ότι βγάζω τα χαρτζηλικάκια. Mm. Χαρτζηλικάκια. Μια οι εκλογέ δημοτικέ. Μια οι εθνικέ εκλογέ. Μια οι ευρωεκλογέ. Ε, μια να πούμε κάτι με του Χουάπου συνεργασία και τέτοια, που δεν με κανέναν το έκαναν έτσι. Βγαίνει Ο... το μεροκαμάκι. Ναι, γιατί ναι, ναι. να διαμαρτυρηθείτε εσεί. εντάξει, δηλαδή. Και το, μια ερώτηση έτσι τελευταία: Το νιχάκι, αυτό το μακρύ στην άκρη, το έχετε και, για να. Εσύ πως καθαρίστα αυτή σου, ρε, μεγάλε. Μπατωλέτα. Τι είναι αυτό, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Τι ευχαριστεί, θα πούμε άλλα πράγματα. Ε? Δεν θα πούμε τίποτα άλλο, Εσύ. Τι, τι θέλετε να μα πείτε, φίλε. φίλε δηλαδή, συγγνώμη, ήρθαμε εδώ πέρα, είπαμε πά, φεύγουμε, εντάξει. Τι, έχετε να προσθέσετε κάτι για την εθνική ή κάτι. Κάνα κι δεν θα πέσει. Μετά αυτά. Τι μετά. Μετά, μετά αυτά. Μας ακούνε στον αέρα. Γιατί μιλάς για τι ψιθυριστάρες μες ο, ο κόσμος μη πιο αίσυχε στον αέρα. Καλά, εντάξει. Δεν, βάλε, δε, σ... δε, δε, κατα, δε, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Βάλε, δε, δε, βάλε, βάλε ένα τραγουδάκι. Ακολουθεί βάλε, ένα τραγουδάκι. το καταπληκτικό σύνθημα το οποίο διαπρέπει σε Βραζιλία αυτή τη στιγμή. Ελληνικό σύνθημα και θα έχουμε μαζί μας τον μεγαλοσυνθέτη, μεγαλοσθυγχουργό του συνθήματο το Ευχαριστώ τους δύο αυτούς εξαιρετικές προσωπικότητες και δύο, θα, έχουμε, θα βγει τηλεφωνικά μαζί μας ο μεγαλοσυνθέτης του συνθήματο που ακούσατε πριν λίγο. Του συνθήματος του Μοντιάλ θα έρθει <μμμ>. να γίνει κατευθείαν τώρα αυτό, ανταπόκριση, από Βραζιλία. Όπου να είναι θα μας πάρει τηλέφωνο. Δεν με συγχωρείτε άκουγα το τραγούδι, γι' αυτό δεν το σήκωνα. Γεια σας. Εγώ σας από Βραζιλίο. Ε, δεν σας ακούω καλά, έχει... Είμαστε μακριά γι' αυτό. Είστε ο μεγαλοσυνθέτης, ο νέος... Εγώ είμαι αγάπη μου... μου, εγώ είμαι. Είστε ο νέος εθνικός βάρδος δηλαδή, σαν να λέμε. Αυτό είναι. Πώ σας ήρθε η έμπνευση για αυτόν τον καταπληκτικό στίχο Στη Βραζιλία ήρθα Ελλάδα σ' αγαπώ παντού σ' ακολουθώ ε, Κοίταξε παλικάρι μου να δεις ε, έφαγα, Δεν ξέρεις πάσα βράδια Ένα χρόνο το έφτιαχνα αυτό Ένα χρόνο ε, Κλεισμένο στα σπίτι Τα βράδια αργά Πιο νωρίς έφτιανα με, με τι φίλε μου Και καθόμουν εκεί πέρα Και καθόμουν και έγραφα έσβηνα έγραφα έσβηνα δεν, δεν μπορώ να σου πω πως έγραψα, έγραψα και έσβησα Πάρα πολύ Σας πήρε ένα χρόνο δηλαδή να γράψετε αυτό το στίχο Εντάξει είναι δύσκολο στίχος ε, Πρέπει να τον ταιριάξω να κάνει ρήμα Είστε στην επαγγελματία συνθέτεις ε, Εντάξει δεν δε, δε ξέρω αν είμαι επαγγελματής Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά Αλλά είμαι πολύ καλός ο πούστη. Ε συγνώμη Είμαι πάρα πολύ καλό. Είστε καλός. Συγγνώμη, δεν φαίνεται. Ήτανε ήταν πολύ καλό. Ασχολείστε και με τη σύνθεση και με το στίχο ή είναι μόνο στίχος δικό σας. Εγράψα το, το, ναι. το στίχο και τη σύνθεση την έκανα στον υπολογιστή με ένα πρόγραμμα που κάνει μόνο του. Τι είναι γράφει μόνο του. Γράφει μόνο του ε, δηλαδή, δηλαδή... Λέτε ε, το σύνθεμα εσείς και βγάζει αυτό μουσική. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κάτι τέτο. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι αυτό η επαγγελματία από εδώ, δηλαδή πλέον θα βγάλετε και ναι, και τη δεν είναι, αυτό. Δεν είναι ερώτηση αυτή τώρα, δηλαδή συγγνώμη, δεν φέρεται ότι είμαι επαγγελματίας, δεν είναι επαγγελματικό αυτό. Okay, το, και... το, το ακούει όλο το ο κόσμο τώρα. Όλο ο κόσμος. Όλος. Όλος ο κόσμος ε, το ακούει. Εδέ. Εδώ στο Μουδιάλ, στο Μουδιάν, ναι, ναι ό, όλος ακόμα στη Βραζιλία, εδώ πέρα, το χορεύουν εδώ πέρα, καλά, εδώ έχει κάτι αγόρια κάτι ας, εντάξει Τι κάτι κορίτσια έχει, κάτι ωραίες κάποι... εντάξει, και αυτά καλά είναι, καλά είναι. αλλά απορτιμάται τα αγόρια ε, εντάξει, ε, έγραψα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Α. πάρα πολύ ωραίο ήτανε και τώρα γενικώ με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε συγχαρητήρια. Αυτόγραφα, πέφτουν αυτόγγραφα. Αυτόγγραφα, συνέχεια, έχει πιαστεί τα χέρια μου να υπογράφω αυτόγραφα. Έχει πιαστεί το μου. Ναι. Μάλιστα. Η έμπνευση για αυτό το έπο, το, το, το πώ να το πω, τη ραψοδία, το. Στη Βραζιλία ήρθα, Ελλάδα σα αγαπώ, παντού σα ακολουθώ. Ο, ο, ο, ο, ο που κάνει μετά. Αυτό το. Ο, ο, ο, ήταν, ε, ήταν για να κάνει ακριβώ τη ρήμα. Ελλάδα σ' αγαπώ, ο, ο, ο, ο. Ακολουθώ. σ' ακολουθώ, ο, ο, ο. Καταλαβαίνετε, δεν έκανε από μόνο γι' αυτό ο... σα λέω, μου πήρε πάρα πολύ χρόνο γιατί έπρεπε να ταιριάξω ακριβώ αυτό το Σ' αγαπώ, ακολουθώ, έπρεπε να το ταιριάξω. Mm. Έπρεπε να βρω κάτι να ταιριάζει τέλεια. Και το πιο τέλειο ήταν το ο, Ωεώ! Ο, ο. Και αυτό το πετυχημένο που ξαναγκά σταματάει το τραγούδι δεκού, δηλαδή είδε ένα λε Και μετά ξαναρχίζει από την αρχή, ήταν δικιά σας έπινε. Αυτό το Ωλαι, να σα πω. Να σας πω πώ το εμπνεύστηκα, ναι με ακούτε Σα ακούμε, σα ακούμε Α, γιατί εγώ δεν σα ακούω καλά Είναι επειδή έχουμε μια απόσταση από τη Βραζιλία Μας χωρίζει ναι, ναι. ο ωκεανός Λοιπόν, αυτό το όλε ναι. Το εμπνεύστηκα ε, Γιατί έχω και μια γνώση Έχω και μια γνώση περί αρχαίας Ελλάδας Τι γνώση έχετε περί αρχαίας Ελλάδας Θα σα δηλαδή. πω, ναι. στην Κρήτη ξέρω Ότι κάνανε τα καβροκαθάψια Τα... ταυροκαθάψια. Αυτό όπω το λέτε Α, ναι, και... Που πηδάγανε του Σταύρου. Πηδάγανε πάνω από του Σταύρου εννοείται. Ε, ναι, αυτό που λέτε εσεί. Ναι, το Και αυτό, πάνε... αυτό το, πήρανε, το πήρανε οι Ισπανοί. Το πήρανε οι Ισπανοί, ναι. ναι. Γιατί, εγώ, ε, κοιτάξτε, πηδάγανε, πηδάγανε του Σταύρου στην Κρήτη και φωνάζανε κόλε-κόλε. Το πήρανε οι Ισπανοί, τα αλλάξανε. Τα αλλάξανε, το έκαναν όλε. Και εμπνεύστηκα εγώ. Mm. Και όλε. Και αυτή η παύση που κάνει, το τραγούδι εκεί στο όλε όλε κάνει παύση, ναι, ναι. αυτό γίνεται, για, θέλουμε να το κάνουμε εμφατικό. Εμφατικό, ναι, να, να δώσουμε έμφαση και να ξαναρχίσει ναι. να μπει μέσα έτσι με δύναμη, δυναμικά. Πολύ ωραίο αυτό, αχ Ελλάδα σ' αγαπώ. Και μπήκε μέσα με δύναμη. Μπήκε με δύναμη, ναι. Ωραία, καλό. Καταλάβατε, είναι Κατά, και συμβολικό χαρακτήρα έχει, ναι. όπως η ναι. ναι, Μπάλα, στα δίχτυα. στα δίχτυα Έτσι ένα τέτοιο πράγμα Σαν την μπάλα που μπαίνει στα δέχτυα Ναι Ένα πράγμα, ναι. σαν την μπάλα Καταλαβαίνω Περνάμε δι... καταπληκτικά εδώ Στη Βραζιλία είναι ωραία, είναι ωραία χώρα η Βραζιλία ε, ε, Περνάμε καταπληκτικά, είναι πολύ ωραία χώρα Εντάξει Είναι κάτι που βγαίνουν εκεί πέρα ξέρω εγώ Έχει πολλή αστυνομία Έχει πολλούς έτσι φτωχούς Φτ... Πλέμπα Εσείς ξέρετε τι είναι πλέμπα. Ε, δεν ακούω καλά. Πλέμπα, πλέμπα! Ξέρετε τι είναι η πλέμπα, λέω! Δεν δε, δε σα ακούω καλά. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ναι. ναι. Λοιπόν, ε, σα έλεγα ότι έχει πάρα πολλού φτωχού. Ναι. Μένουν σε κάτι παράγκε και κάτι τέτοια. Και είναι άσχημο θέαμα. Ευτυχώ η αστυνομία τη μαζεύει αυτού. Ευτυχώ, ε. Ναι. Mm. ναι. Πολύ, πολύ φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλο πάντων, εμεί είμαστε πάντα πάρα πολύ περήφανοι. Και εγώ είμαι πολύ περήφανος και πολύ διάσημος τώρα πια. Ε, αυτή η διάσημότητα θα συνεχιστεί, σκοπεύεται να βγάλετε άλλη, κάποια άλλη επιτυχία μετά το Μουντιάλ. Ξέρετε, έρχονται και ολυμπιακοί αγώνες Σίγουρα, η σίγουρα, θα... σίγουρα, αν μου ζητηθεί θα βγάλω, σίγουρα. Θα μείνετε στον αθλητισμό και στον πολιτισμό ή θα επεκταθείτε και σε Βέβαια, αθλητισμό. γιατί ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα η μπάλα. Είναι πάνω απ' όλα, για μένα είναι μεγάλη μου αγάπη να γίνει Και νέο... <σφαι>... πολλοί ποδοσφαιριστέ μου αρέσουν Μου αρέσει αυτή η δυναμικότητα που έχουν Α, ναι, αυτό εννοείται. Σα αρέσουν, δεν κατάλαβα καλά. Ναι, μου με... αρέσουν έτσι με τα σορτσάκια που τρέχουν και αυτά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Υδρωμένοι και τέτοια. Κολλάει ναι. το μαλλί στο μέτωπο. Αχ, δεν ξέρετε πόσο μου αρέσει. Υδρωμένα μπλουζάκια. Οι δικοί μα είναι και περιποιημένοι. Βγαίνουν με ζελέ στο γήπεδο. Είναι καλοί, ναι. Η, πολύ καλοί, πολύ καλοί. Ναι, ωραία, παιδιά. Και αυτό, ο πρωθυπουργό μα. Όχι, ο, συγγνώμη. Ποιο έβαλε τον κολ. Ο Σαμαρά. Ο Σαμαρά. Τι παλικάρι είναι αυτό! Με το μακρύ μαλλί, ε! Ναι, είναι καταπληκτικός! Σας εμπνέει, δηλαδή θα γράφατε έναν πεάνα για, για αυτό! Είναι, είναι σαν τον ψινάκι νέος! Θα γράφω έναν πεάνα για τον... Σαμαρά. Τι θα έγραφα! Έναν πεάνα! Δεν σας ακούω καλά! Πεάνα? Τι είναι αυτό! Ε, τίποτα, επειδή είστε καλλιτέχνης, αλλά μάλλον είστε του νέου ρεύματο, γι' αυτό δεν θα δω... Ναι, ναι, είμαι μοντέρνες καλλιτέχνη. Φαίνεται, και... φωνή... φαίνεται και από το έργο μου, Α, ναι, τα και... ακούσατε άλλωστε, τα ακούσατε. Και από, και από το έργο και από τη φωνή φαίνεται, είναι ωραία χώρα η Βραζιλία λοιπόν. Καταπληκτική χώρα, πίθανη, αν δεν είχε τόσους φτωχού. Κάτι και τέτοιε παράγγε και τέτοια είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα. Με από ό,τι τους του καθαρίζουν για σα... τώρα για να έρχεστε. Ευτυχώ, ευτυχώ. Η ε, αστυνομία εκεί πέρα κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο στα παιδιά. Είναι καλά. Μπράβο του, μπράβο του. Η αλήθεια είναι, είναι καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην σα καθυστερήσουμε άλλο και Εγώ σα ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς... Πρέπει να βγω και σε άλλα κανάλια. Α, σα έχουν καλεσμένους και σε άλλα κανάλια. Μόνο ελληνικά ή και παγκόσμια δίκτυα. Ε, ακόμα, ακόμα σε παγκόσμια δεν έχω βγει, αλλά είναι σίγουρο μετά από αυτή την επιτυχία που έκανα. Ναι. Είναι, είναι σίγουρο. Σίγουρο ε, ναι. να Εμεί είμαστε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, γι' αυτό μπορείτε να πείτε από σήμερα. Ναι. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Α, α, Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνεχίστε να γράφετε να συμφέρετε να γελάμε. να, Να χαμογελάμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια, γεια σας, σας από Βραζιλία, γεια σας. Ωχ μου, τον φάγαμε κι αυτόν στην οράφο. Θας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα στέκια υπάρχει οδικά βρε Ως που η συνάξη σε αυτή σαν χωριό αυτόν ο μονάξε Με ουράνια σώματα με πομπούς και με κερέ. Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές Κάνι ο Γιώργος την αρχή είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε Κι ο Γιάννακης Τραγουδι; Αμα είνολα γραφακάτι θα δι. Και στις νύχτας το λάμπα διασμα να κι ο άλκισο μικρός μας για να σμύξει παλές και αναμένεις προχές με το ρόκ του μελωντούς μας. Ουρανό είναι φωτιές σαν εμβόμα ζώματα και κυκλώματα βρε και παρέρες λαντερές το καθρεύτησμα τους στις άκρο και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία να και ο Μπάμπης που έχει πιει η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε, βρε και ο Αγιλέας με την ζωή προς την Πολαρόητη του γεραστή τότε η Έλενα η φορεύτητη ασχηδεί στη μαριά του τρασού και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελάδος για σου Την η βούλη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 κι άλλο τόσο σαν ποδαμούς και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμό μας και να σμίγει παλιές και αναμένε στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Πού τους βρίσκουμε ρε Μίτσο αυτούς τους καλεσμένους Καλά ρε Μιγάλη να πούμε εδώ, Ερχόμενα τώρα είχα πάει να πούμε εδώ και ερχόμενα και... Είδα δύο τύπους και φεύγανε Είδες μούρες και δύο Τι ήταν τούτηρε! Και μου ήρθαν όλοι με τα γαλανόλευκα Πού τους βρίσκουμε αυτούς ο, ο, ο άλλος εκεί πέρα ποια γαλανόλευκα Με του φανιλάκι ήτανε ο ένας, ο άλλο ήταν. Ναι, αλλά να φορούσε. Δεν ξέρω αν πρόσκει, ναι, πού σκύψε. Γιατί εγώ είχα την ευτυχία να σκύψει κιόλα μέσα. Φορούσε ένα γαλανάο λευκό βρακι. Τι μιλέτε, μεγάλε να πούμε. Ήτανε, ήτανε τα παιδιά, να πούμε, παλικάρια έτσι. Καλωδικα, και λινάρα, παλικάρια. Και λινάρα, και λινάρα. Ο ένα βέβαια ήταν πολύ φάτσονο. Από αυτό ο Σουματώδη, να πούμε. Αυτός ο... Έτσι. Αυτό ο. Στο... Αυτό ναι, αυτός Ήτανε οι μαγκάκου αυτό, ναι, φινόταν. Αυτό ήταν οι να πούμε. Έτσι γύρω δημένο, να πούμε. Δεν πιστεύω να φύρει κανένα χρυσαυγή τη εδώ σταθμό ε, του σταθμού δε, Δεν είναι αυτό που νομίζει. Τι ανοίγει δε να λέω, Δεν ήταν Έτσι λένε οι αυτοί που απατάνε τι γυναίκε, του λέει δεν, δεν είναι αυτό που νομίζει, αγάπη μου. Δεν είναι αυτό που νομίζεις <laughs> <laughs> <laughs> Δεν είναι κρυσταυγήτη. Με Το του μερινάκι ήταν. <laughs> Α, δεν ήταν. Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, <laughs> κατάλαβα, εντάξει θα κατάλαβα όλα τώρα. Ναι. Έχει κανονίσει, μου να βγει να, να έρθει και από εδώ παοκτζή. Είναι, είναι ένα τύπο να πούμε έξω. Τον έχω από εκεί πέρα πίνει καφέ τώρα. Mm -hmm. Θα πάνα, θα να σου στείλω, να πούμε, mm -hmm. να του πάρεις μια συνέντευξη. Ποιος μου ρε, αυτός με τη μοϊκάνα, με τα καρφιά πάνω, που είναι κάπως έτσι, τα καρφιά και φοράει κάτι μαύρο. Έλα ρε, τι, όχι αυτός ρε. Ποιος. Όχι, αυτός είναι του ραντεβού της κόρης μου ρε. Α. Ah. Ναι, άλλος είναι αυτός που σου λέω είναι, είναι άλλος, καλώ, να πούμε, παιδί, είναι άλλος. Πώ είναι, πού δεν τον βλέπω, γιατί έχουμε κόσμο απ' Τώρα θα πάει θα πάρει να στο θέρο Για yeah, yeah, yeah, Βάλε, βάλε κάνα τραγουδάκι να ακούσει κόσμο εδώ πέρα πάνω στον θέω. Περίμενε, περίμενε, περίμενε να βρω, να βρω ένα ροχ. Oh. Μπράβο, βάλε του τσιμάκο, ρε. Να του τσιμάκο. Βάλε του τσιμάκο ε, ναι. το να πούμε, είναι ωραίο ο τσιμάκο. Δεκαπέντε και μία Στραβάδια απολύομαι Τριάντα τρία χρονάκια θητεία Στραβάδια απολύομαι Όλο εμένα είναι Να πω μάθημα η δασκάλα Θα τη σφάξω κουνέλι Και θα βγω να παίξω μπάλα Κάκελα, καγέλα, καγέλα πατού και τα μυαλά στα κάκελα. του αόρατου εχθρού Βουλγαροί, Βουλγαροί χανουμίσες βασέλες όλο το έθνος προσκυνάει σοβράτα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι Γενιά του εξήντα, δίχω κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα Τα μπούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία Τα μπούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία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 Κάγγελα, κάγγελα παντού και τα μυαλά στα κάγγελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί χανούν ίσες βασέλες όλο το έθνο προσκυνάει σοβρά τα κεφανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι Γενιά του εξίτα, διχός κατοχή κεπίνα, Χωρί ρετσίνα, τα βουτιά σου Μαρία, σκοπιά μια καριά, τα βουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμία καριά. Λα λα λα λα λα λα λα વા વા વા વા Λα λα λα λα λα વા વા વા Λα λα λα λα Είμαστε στον αέρα, πετάμε μεγάλε! Ε, με. Πετάμε μεγάλε, πετάμε! Ενά με τη νίκη τη ομαδάρα, δε! Μαδάρα, λα, λα, λα, λα. μιλάμε, χαλά μιλάμε. Τους πήραμε τα σόβρα, ε. Σας βλέπω χαρούμενο, κύριε ε, Να βλέπω έτσι, κυμπάρι. Όπως και θέλεις, το, ρε, ρε, ρε μεγάλο. Τι να σε λέω, ρε να ε, Πετάμε από χδες. Πήγαμε στον άσπρο πύργο να πούμε χαλαράκι πέρα, έγινε χαλασμό, έγινε έγινε Τι, γιορτάσατε έξω από τον λευκό τον πύργο. Έγινε. <συσχυσσύ> Τι. <συσσύ> α. Α. Λα α. Λα α δεν μπορεί να μου φύγει μεγάλο. Βλέπω, βλέπω εκφράζεστε καλύτερα με το τραγούδι του πανηγυρισμού παρά με τα λόγια. Τι να, τι να λέμε τώρα, τι να λέμε, τι είστε, να σε Είσαι βόρειος άνθρωπος, έτσι χαρούμενος Κοίταξε, τι να με πεις τώρα ρε εσύ? Υπάρχει τίποτα να με πεις Όχι, okay, εσύ θα με πεις, που ε, να με εσύ α, Τι θα... να σε πω για Για την ομάδα ρε Τι ναι. να σε πω, έχετε, τι... υπάρχουν λόγια Θα το πάρουν Ρίξαμε τα μπαλάκια να πούμε εντάξει Τι τους κάναμε Τους ρίξαμε τα μπαλάκια Τα γκολάκια Στα oh, <laughs> Ναι, Ναι, ναι, ναι <laughs> Ε, θα το πάρουμε το μουντιάλ, αστέριο. Κοίταξε τώρα. Και μόνο. Και μόνο. <coughs> και μόνο που, τους Του χαλαρώσαμε τελείω αυτού. Ναι. Του μαύρου. Χαλαρά, χαλαρά. Χαλαρά ε, Το παίρνουμε χαλαρά το μουντιάλ, αστέριο. Κοίταξε το παίρνουμε χαλαρά. Αλλά την ώρα που είναι ο αγώνα. Δεν τα... υπάρχει χαλάρωση καμία, τίποτα. <laughs> Πού τον είδω το μουντιάλ, αστέριο μου. Όπου το ήταν όλοι. Πού τόταν Τι όλοι. είχατε γιγαντό οθόνη ο Λευκό τον πύργο. Όχι ρε. Α, έτσι όπω με το πέσε. Νόμιζα να βαζιθεί καθόλου πάνω και είδατε... μου. Σαν ένα σουλατζίδικο εκεί πέρα. Σαν ένα ε. Ναι. Με καλαμάκια. Καλαμάκια φάγαμε, έγινε χαμό. Ε, ε, Μπύρες, Μπίρε, καλαμάκια. Πυρόνια ήπια με κάτι τέτοιο εντάξει. Σάντουιτ φάγαμε. Ε. ε γιατί θα φάμε. Ε, δίκιο έχει. Καλαμάκια, απ όλα, από όλα. Εσύ χάσανε τι πει, φάγανε. Εσύ χθες δεν ήσουν Παουτζή, ήσουν Έλληνα, δηλαδή, ρε. Έλληνα, γιατί, ρε, άμα είμαι Παουτζή δεν είμαι Έλληνα. Δεν με κατάλαβε, ρε, Στερνιώ. Εννοώ, ρε, με ότι όταν εδώ παίζουμε εθνικά ντόπιο είναι ο Παουτζή, ο Γαύρο, Αθηναί... ο, ο Βάζελο, ενώ χθε. Ε... Μη... Τώρα, μη βρίζει. Βρίζει τώρα. Μεγάβρο Βάζελο, ε. Αφού καλά τα πήγαμε μέχρι τώρα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. That's. Κρίμα να το χαλάσουμε. Θέλω να πω ότι χθε ήμασταν όλοι μια ομάδα, αυτό θέλω να πω. Όλοι μια γροθιά. Μ... Του πήραμε τα σόβρακα. Μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα, μια Ελλάδα, μια Ελλάδα όλοι. Ελλάδα, ναι. Λαβάρα. Ναι, ή. Η... Oh, oh, oh. Για συνέχιση ρωτή μου άρεσε αυτό το oh, oh. Oh, oh, oh. Ε, Να σε ρωτήσω, οι Αθηναίοι είναι Έλληνε. Κοίταξε. Oh. Οι Αθηναίοι Έλληνες είναι Ναι Αλλά Αλλά Είναι χαμουτζίδες Τι είναι χα, τι, τι χαμουτζίδες είναι. και προδότε. Μία είναι η ομάδα Δοσύλλογοι, ναι Μία είναι η ομάδα Ο ΠΑΟΚ Εντάξει Ναι ο, κάτι, κάτι έβλεπα στο facebook Α Για αυτό Έχω και εγώ facebook Έχεις και εσύ facebook Έχω και εγώ Έχω δει ένα που έχει ένα σουβλάκι για εικόνα προφίλη δικό σου, ενα? Εγώ δεν έχω σουβλάκι. Τι έχεις? Έχω το δικέφαλο. Το δικέφαλο, εγώ να το δικέφαλο. Το εδώ. δικέφαλο να τρώει σουβλάκι, ε; Έλα, ρε, κοροϊδεύεις Όχι, τώρα. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Στένερο, το λες αυτό. Τι με λες τώρα. Εδώ μια κοράτηρα κάτι ανέβασε στον τοίχο μου στο facebook. Oh. Τι, είναι, τι είναι, για να, για να δω. Λοιπόν, για του αφεό... λέει στη Βραζιλία ήρθα για να σε δω. Παντού σε ακολουθώ. Ελλάδα σε αγαπώ. Όλο όλοι. Είναι. Είχαμε πιο πριν μαζί μα τον μεγάλο. Πε στον. Τον ε, Τος... μεγαλοσυνθέτη του. Α... Τον νέο εθνικό βάρτο είχαμε μαζί μα. Του συνθήματο. Τι με λε τώρα, Ρε μεγάλο. Φέρατε αυτό το παλικάρι το καλό να πούμε. Ναι, ναι, θα ακούσει την εκπομπή. Θα σα αρέσει, θα σα αρέσει. Ελά, το... ρε μεγάλο. μεγάλο, μας, μεγάλο Κομματάρα τάλι. έγραψε, ρε. Μεγάλο ταπλίντο. Και μα ανέβησε του τείχου η, η, η ακροάτρια και λέει: Ζήτω για Θεώφοβοι, πολύ. Και μα ανέβασε ένα link Γιώργο Σαμαρά, tank time penalty at Greece, threat plays the, cab, the... Α, ακούς, αγγλικό μου. With a dramatic 2 to 1 win over. <laughs> ναι, λέει ότι ο Παραένα ο Σαμαρά έβαλε το γκολάκι και ουσιαστικά είναι ανταπόκριση κατευθείαν από τη Βραζιλία. Να σε πω κάτι. Να σε πω. Θα. το γκολάκι θα το βάζε πιο πριν. Θα το βάζει πιο βρήμα. Αλλά του άφησε μέχρι το τέλος την αγωνία. Για του πορώ. Έτσι. Και yeah. μετά χλακ του στόχοσε. Ασχολείσαι, βλέπω και με τη στρατηγική του γηπέδου. Καλά, μαλάκι, εσύ θα λέμε τώρα. Mm. Ε, για, με τι άλλο να ασχοληθώ, δεν κατάλαβα. Έχεις δίκιο, γιατί σε βλέπω σε ταλέντο. Ε, Εσεί, ρε παιδί μου, οι παγκουτζίδε χθε ήσασταν μία ομάδα μαζί με του Αρεάνου πάνω. Σε βλέπουμε και τα <laughs> τι? Τώρα. Θέλει να μιλήσουμε χαλάρα ή να πλακωθούμε να πούμε. Όχι, επειδή είπαμε ότι. Με τι με λε τώρα, μιλάμε είμαστε... για την εθνικάρα, εντάξει. Όλη Ό, γάνα, όχι, με στεναφοράζει. μια Ελλάδα, την, γιατί... άλλη φορά... ναι, τι... την άλλη φορά μου είχε δείξει τηλεόραση. Τι έκανε. Με είχε δείξει τηλεόραση. Ναι. Πιάσαμε, σπάσαμε ένα αυτοκίνητο. Ναι. Ένο χαμούτζι. Χαμούτζι, αθηναίου. Ναι. ναι. ναι. Και έρχοταν ο μαλάκα να πούμε, ο δημοσιογράφο, και ρώταγε. Και με λέει. Γιατί το σπάσατε σπάσα το αυτοκίνητο, του λέω καλά. Αμαλά, καλά, βλέπεις που έχει αθηναϊκέ πινακίδε. Ε, ε, και επειδή έχει μου λέει αθηναϊκέ πινακίδε. Ε, αφού του λέει για αθηναϊκέ πινακίδε. Και μου λέει αυτό το, το σπάσα. Ε, αφού έχει αθηναϊκέ πινακίδε. Ναι, ρε, α ήμουν για ποιο λόγο. Λέω για αθηναϊκέ πινακίδε. Τι ρωτά. Ε, Ξαναρωτά. Είχε επιχειρήματα. Αλλά αφού εσύ χθε μου είπασαι ότι ήσασταν μια ομάδα, ρε, παιδί μου. Μια. Στη Θεσσαλονίκη. Ο νόμι εθνική, μια Ελλάδα είμαστε. Εθνική, ναι, μια ομάδα. Αλλά οι αθηνά είναι προδότε. Οι χαμουτζίδε τώρα τι με λε. Δηλαδή είμαστε μια εθνική, αλλά έχουν πάει και προδότε. Ε, βέβαια. Οι οποίοι είναι από την Αθήνα. Από την Αθήνα είναι από πού θα Οπότε, είναι. Οπότε εσεί ω νησιωτέ παοκτζίδε τη εθνική. Μα είσαι βούλγαρου. Προδότε. Ε, είναι προδότε, έχει δίκιο. Mm. Και εσεί του πάντα τα μάξια. Τα καλά, μόνο. <laughs> Εντάξει. Ιστοραιή. Ναι. Mm. Χαλά, αργά, α να η καφετέρια, μα δούμε Αθηναϊκή πινακίδα. Τελείωσε, έχει τελειώσει ο τύπος. μιλάμε, δεν τον παίρνει. Δεν τον παίρνει με τίποτα. Πάλι χαλαρά. Χαλαρά, χαλαρά. Τα αγκολάκια χθε ο Σαμαράς τα βάλε χαλαρά. Χαλαρότατα. Τι ψηφίζει, <laughs> Ε τώρα τι θα. δεν, δεν καταλαβαίνει. Ναι, θέλω να μου πει, Δεν θα δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι ο καλύτερο δήμαρχο, Θα σου ρωτήσω να πάρω τα στοιχεία ένα-ένα. Το όσο αρέσει, Αμέ. Mm. Σκουλαρικάκι βλέπω έχουμε. Μπουτάρι ψηφίζουμε. Χαλαρά. Χαλαρά. Ναι, δεν σε βλέπω και τον K-Pride. Ε, κοίταξε τώρα, εντάξει, το, το πουστηριλέκι δεν το έχω. Ναι. Το πουστηριλέκι δεν τοχο. έχω. Αλλά... Mm. είναι ωραία αυτά τα πράγματα να πούμε. Πηγαίνουν mm. η πέρα οι Λούγκρας, να πούμε, εντάξει, δεν πειράζει. Έχει ρόλο πανηγύρι. Είναι Πανηγυράκι, ζετζεπλός. εντάξει, χαλαρό. Χαλαρό φάση. Χαλαρή φάση να πούμε, ναι. Χάρι... Και, χάρι... και κάτι, <laughs> κάτι τσίτσιδι βγαίνουν εκεί πέρα ναι. να πούμε που κάνουν, λέει, για, το... για τη φύση. Βλέπουμε κάτι γκομενάκι, κάτι κολλάκι. Α, α γι' αυτό αρέσουνε. Ε, Κατά κολλαράκια, ε, εντάξει, δεν καταλαβαίνει τώρα να πούμε τι, τι να σε πω να πούμε. Σε βλέπω και σε ένα ποδοσφαιρόφιλο, είσαι αθλητικός Σε βλέπω, εφέτε εσέ. Η κυλίτσα είναι φυσική ή την έχει κάνει με πλαστική. Ρε φλαράκι, συνέχεια με τα σάντουιτσέ. είμαστε mm. έχει, ρίξε, πο, ρίξει πολύ δρόμο. Πολύ πίρα να πούμε, γυμνασμένο είναι. Κάτω. Αλλά κάτω. Μπίρα. πολύ πίρα. Κατάλαβα. Δηλαδή, Αν αφαιρέσει αυτό το τέτοιο από κάτω, είσαι φέτε. Αν βγάλει την πίρα από κάτω, είμαι. Σβαρτσενέγκερ. Yeah. Σβάρτσενέκερ. Το μιλά και το αγγλικά, όμω βλέπω εσύ κοσμοπολίτε. Καλά, τα αγγλικά εντάξει, μιλάω. Ιουβέντου, Αρσενάλ. Mm. Ξέρω λέξει πολλές Εσύ δεν ήθελε να πας στη Βραζιλία να δει από κοντά την Ομαδάρα. Ε, ήθελα, ρε μεγάλο, αλλά πο, πολλά φράγκα. Πολλά φράγκα. δοκίμασες επιχείρηση ποτέ να γράψει ένα στίχο και κερδίσει να... ένα Δεν το έχω, ρε, μεγάλο, Δεν το, δεν το έχω. Εσύ Χαλαρά. Πολύ ωραία. Χαλαρά χορεύες. Ναι, και σφίγγωμε κιόλας μερικές φορές, αλλά εντάξει. Σπανίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Χάρη και... <Taiwan> <infinity> Ευχαριστώ μεγάλο. Συνέχισαν τραγουδάς. Συνέχιστα τραγουδάς. Συνέχιστα τραγουδάς. Πάω πολύ. <ε, Συνέχισε ο τραγουδός μέχρι να βάλω τραγούδι, γιατί μου αρέσει λα πολύ ο δ... Τα λέω πολύ ωραία. <συνά> τα λέω πολύ ωραία. Μιλάμε που πό... πανηγύρι μεγάλο καναμε. Μεγάλο πανηγύρι. Γίκαμε <συνά> <συνά> στο δρόμο κτλ. Λοιπόν, σ' αφήνω μεγάλο. <συνά> Γεια σου. Αλαβάρα. Γεια σου. Γεια σου. Τι εκεί, κάθονται κι άλλοι. Καθίστε μαζί με τους άλλους. Καθίστε μαζί με τους άλλους. Οχ, The the performed this evening by Calamira. I know you from the cutoff you από τα κοκκάλια πγαλμένι, τον ελλήν οντά η και σαν πρώτα ανδρέω με. Έλα, Μπαρδούσα! Καθώ ακούμε την καλομέρα από πίσω, Μπαρδούσα, συγκεντρώσουμε. Έλα, ρε, μεγάλη δόημη. Τσ' άρεσε και ο προηγούμενο ο Μπαουτζή. Καλά, αυτό ήταν πολύ καλό, ήταν μ' άρεσε αυτό, ήταν <συσχε> καλό παλιάρι. Έλα, Μπαρδούσα, να πάρουμε τον Σπυράκο, ο οποίο έχει φύγει στην κοοο, τον Αθεόφοβο, ο οποίο για κάνα δίμηνο δεν θα είναι μαζί μα, τρίμηνο μπορεί. Α, και... Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι κακό. Και θα έρθει μετά από τρεις μήνες πάλι πίσω, θα έρθει τέλης Σεπτεμβρίου. Για βάλ το ένα ακρόασε. Από πού είναι, από εδώ. Ναι, ναι. Τι είναι αυτά ρε θα σατανικά που έχεις του... Ξέρω Έχει κάτι σατανιστικούς έχει σατανιστικά πράγματα στο τηλέφωνο. Ναι. Ποιος είναι ε, Εγώ είμαι ο δω... εσύ Βαρντίλα. Ναι ρε παιδικάρι μου. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά ρεσπυράκο μου, καλά είμαι κόρη μου, που, όσο μπορώ. Ναι. Ε, Πού είσαι ρεσπυράκο, ε, ρεσπυράσες. Ε, σε χαιρετώ εδώ από την Κο να πούμε που ήρθα. Είσαι στην κόρη ρε Ναι ήρθα εδώ για, για δουλειά. Το πλατεία Ρέντιο έχει τα απόκριση και στην Κο. Τα, Α, τα, τα, τα πράγματα είναι... Τα πράγματα είναι πολύ ωραία εδώ. Είναι ωραία εδώ? Να σου πω, ε... μόνο τα πράγματα έχει και τα γκουμινάκια εκεί πέρα Καλά στο τόνοι τελευταία θα Δεν φτάσαμε ακόμη στα γκουμινάκια <laughs> <laughs> ε, εντάξει είναι ένα ωραίο γραφικό νησάκι με τα Μακντόναλτσου <laughs> Εδώ μιλάνε εδώ, τη μητρική της γλώσσα όλοι οι πολίτες Τη μητρική της γλώσσα? <laughs> <laughs> ε, κλασ, κλασικά πράγματα εντάξει εδώ πέρα <laughs> Δηλαδή τι μιλάνε, γερμανικά και αγγλικά? Ε, μηλάνε. τι μιλάνε επενδύ, Έχει επενδύσει να υποθέσω το νησί στον πολιτισμό Ναι, ναι, ναι, τότε έχει επενδύσει, έχουν βάλει πίνακε με κοινέ Άλλες είναι <σ> εκεί, δεν θα ρώσει, κάτι πρέπει να είναι um> ένα ελληνικό νησί Α, αυτό είναι, να σου πω κάτι um> σπιράκο, μην είμαστε μη ψήμιροι um> να πούμε Δηλαδή, είπε ο Σαμαράς, άρθει ανάπτυξη και ήρθε um> Δηλαδή, εκεί πέρα σημαίνει ότι διέρχονται οι Ρώσοι για να έχουν. Πινακίδες στα να πείτε ότι έρχονται οι Ρουσίδες και τέτοια Ε ναι εντάξει Εδώ πέρα έχει μία αύξηση από Κινέζες, να και εδώ. Και, ε, και έκανε με τον ε, <laughs> Με τον φίλο του τον πρόεδρο εκεί, το πώς λένε Με τη διαφορά ότι ε, ε, Από ότι δηλαδή ακούγεται εδώ ότι δεν αφήνε χρήμα οι η... Ρώσικοι <laughs> και οι ε, έρχονται για να είμαστε Όχι βέβαια γιατί δόξα είμαστε ρε. Ναι. Σπυρο πρόσεχε η κάτω που είσαι, μήπως σε κλέψει κανένα κινητός ή κανένα ζόρσος και σε πάρει πίσω στη χώρα του Δεν έχουνε πολλούς ψύλους. Ακούς; Δεν ενηδη. Ναι, ναι. Δεν έχουνε πολλούς εκεί πέρα στην γυμνασή. Σε πάρουνε για να έχουνε ψύλους κι αυτή. Τέχεις φράβους. Σπυρο πρόσεχε. Σπυρο, σήμερα είχαμε θέμα στο Μουντιάλ. Τι; Είχαμε θέμα, εκπομπή Μουντιάλ ναι, ναι, είχαμε Μουντιάλ. Εντάξει, δεν <εντύχυ cinco, χει> εκεί το παιχνίδι, εκεί όπω έπρεπε. Το είδε, είναι... ίσω στο καράβι όταν έπαιζε. Α, τι? σω στο καράβι όταν έπαιζε. <χει> <χει> όταν, ναι, όταν έπαιζε, με στο σοκαράβι Παλιγύρισε τον αγώνα. Αλλά σίγουρα δεν κινήθηκα γιατί φωνάζανε εκεί όλα τα Μόγκολα. Και πάνω τα πόδια του και του άκουγα. Όντω. Εσύ είπε το είδε στον αγώνα. Δεν τονίδα, τον είδα τώρα, να την αφού. Επειδή είσαι ποδοσφαιρόφιλο, ξέρω, σαν και εμένα για αυτό το λόγο. <laughs> ναι, ναι, εντάξει, είδα ότι εκεί πέρα έγινα κάτι. Φάουλ, έγινα κάτι. Βγήκε η μπάλα έξω από την αφού. Άλλο έπεσε, Ναι, Το ποδόσφαιρο την μπαλά με τα χέρια και την πετάνε από εδώ και από εκεί τα πράγματα που συμβαίνουν. Λοιπόν, είχαμε καλεσμένο <laughs> σήμερα μαζί μα τον συνθέτη του Ακούστου. Αφού που συνέθεσε ναι. το σύνθημα του Μουντιάλ, το ελληνικό. Ah. Είχαμε έναν αδερφό σου, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Είχαμε έναν παοκτζή ο οποίο είδε το Μουντιάλ. Είχαμε έναν Γάβρο ο οποίος είδε το Μουντιάλ. Τι άλλον είχαμε, ε. Ε, Και ποιον άλλον είχαμε. Είχαμε και έναν τύπο, να πούμε που ήταν ε, Αθηναίο αυτό. Mm -hmm. Ο οποίος Α, ε, ένα λίγο χαζούλη που ήταν. Ένα, λίγο... Ναι, ναι, ένας τύπος εκεί πέρα. Αυτός με το φανελάκι, δεν λε. Ναι, ναι. Αυτό με ναι, το φανελάκι. Ναι. Είχαμε κάτι τύπου εδώ πέρα από του σφαιρόφιλου, να πούμε που χθε πανηγύριζαν. Και ναι. έτσι σήμερα εδώ πέρα και μας δώσανε συνέντευξη. Περάσαμε καταπληκτικά. Έτσι, για να σβέψεις Αλλά... το λέμε και να έρθεις γρήγορα πίσω. Σε θέλουμε. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, τι τραγουδί ρώ. θες να σου αφιερώσουμε. Ε, τι να μου αφιερώσετε τώρα. Άντε, ρίπες τι τραγουδί θες να σου αφιερώσουμε αν τελειώνουμε τώρα. <laughs> ε, λοιπόν. Κοίτα να δεις, θα μου αγωρίστε. Ένα ωραίο ελληνικό κομματάκι εδώ πέρα για του φίλου μου που μιλάνε εδώ τη μητρική μα γλώσσα. Το Dust in the Wind. πού <laughs> <laughs> <laughs> ελληνικό τραγουδάκι, ε. <laughs> ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, τίποτα από αυτό εδώ, Μην την ψάχνει το πάθη. Εντάξει, <laughs> <Έξει. σωρά. laughs> Δεν πειράζει, αφήνω ένα για, πάρ, για πάρτι μου να βγούμε. Ωραία, δε okay. στο άλλο Dust in the Wind που θε. Εν τω μεταξύ, να σου πω. Εκεί πέρα θέλουμε ανταποκρίσεις, Τι γίνεται εκεί πέρα, θα τα καταγράφει όλα να μα τα λε. Εδώ να τα λέμε στην εκπομπή, εντάξει. δεν να ανησυχεί. κάνεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Όχι, Θα κάνω το καθήκον μου. Κάνω το καθήκον μου καταδότη, σωστά. Έτσι. Λοιπόν. Τι κάνουμε τόσο εδώ. Σπυράκου, σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε πολύ. Σε έχουμε στο νου μα. Μα λείπει. Σπυράκου, σ' αγαπάμε για σένα τραγουδάμε. ο Λοιπόν Σπυράκο, έλα να πούμε λοιπόν. με το 1-2-3 να πούμε... Έλα να πούμε Έχο. το 3 θεόφοβοι, ναι. Ένα, yeah. δύο, τρία. Yeah. Οι yeah. αθειόφοβοι! Yeah. <laughs> <laughs> λοιπόν, σε αφήνουμε φιλαράκι. Ναι, να είστε καλά. Άντε ρε, τα λέμε πάλι. Πολλά φιλιά, καλά να πυρνάς. Και εσείς, και εσείς. Άντε, γεια. Σμουτς. Να δώσω ο Σπυράκος. Είδες ο Σπυράκος. Θέλει τον dust in the wind in the wind Θα του το βάλουμε τον dust the wind yeah. οπου, Οπωσδήποτε κτλ. Αντιγραφή διεύθυνση συνδέσμου Μπράβο, πολύ καλά του πά. Hey, μα αφού σου λέω είμαι εγώ Είσαι, είσαι έχεις γίνει πολύ καλό. Είσαι hacker, Εδώ... hacker Είσαι hacker, hacker url Και θα πως Μιλάμε για σύγχρονε μεθόδους. Το έχουμε βέβαια, αλλά τώρα μην το Μην το, το ψάχνουμε του πάτησε αυτό. Τι, είναι αυτό. Αυτό. Δεν έχει, εγώ προσωθέα. Απ' την. Προσθέθηκε τώρα. Ωπ, τσαπ, σαντανικά πράγματα, ρεπό. Τεχνολογία, ε. Τεχνολογία. Όσο κατεβαίνει λοιπόν το Dustin the Wind. Ναι, όσο κατεβαίνει του Dustin the Wind. Α συνεχίσουμε να μιλάμε δυο μα. Εντάξει. Τι θέλει να πούμε, ότι θέλει να το πούμε εδώ πέρα. Εσύ έμεση μπάλα μικρό. Όταν ήμανε μικρό, έπαιζα μπάλα γιατί παίζαν όλοι εκεί στη να πούμε, και πήζα κι εγώ. Έπαιζα και Μαδαρα να πούμε και τα λοιπά. Έπαιζε και σουμαδάρα, ήσυχο. Έπαιζε, έπαιζε και σουμαδάρα, ναι, αλλά είχα ένα πρόβλημα. Ενώ μου άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο, mm. δεν ήθελα να βλέπω ποδόσφαιρο. Ήμανε ο άνθρωπο τη συμμετοχή. Mm. Δεν είμαι δηλαδή αυτό που. Πώ λένε αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα, που λέει του σκίσαμε, του κάναμε, του δείξαμε, του ράναμε και τα λοιπά. Mm -hmm. Ενώ δεν σηκώνονται, έχουν κάτι κοιλιέ να πούμε και και πίνουνε μπύρε. Εγώ αυτό δεν το μπορώ. Δηλαδή δεν μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Mm. Μ' αρέσει να παίζω. Να παίξω, να πούμε με τα φιλαράκια, να μαζευτούμε, να κάνουμε ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μ' άρεσε. Εγώ ήμουν ένα πολύ καλό με στο ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν πήγα ένα θημοτικό, με ναι. βάζανε να, να παίξω. Ξέρετε ναι. τι θέση έπαιζα. Εξωφυλαρούχου. Δοκάρι. Δοκάρι. Mm. Καλό είναι. Αλλιθινή ιστορία εδώ αυτό. <laughs> έπαιζα δοκάρι. Κάποια ναι. στιγμή κατάφερα να είμαι στον πάγκο. Έλα ρε με. Τουλάχιστον να μην κινδυνεύω από τα σουτ. Κάττα είναι και αυτό. Και κάποια στιγμή θυμάμαι στο ποδόσφαιρο, κάπου στο, στο τέλειο του Δημοτικού Μη Γυμνάσιο Όπου ήμουν... Το... Κάθε ομάδα ρε παιδί μου πρέπει να έχει ένα βάρβαρο μέσα Ένα ναι. τύπο που δεν πρέπει να αφήσει την μπάλα να περάσει Δεν πάει να έχουμε θύματα Έχανε να λάβει με τον ρόλο καλό είναι αυτός ο ρόλος, εντάξει Αλλά ξέρεις πως είχα εκπαιδευθεί στις κλωτ σχέσεις εκείνη την περίοδο Λαντιέιτορ, πώς τη λέμε Λαντιέιτορ, ξέρεις πως είχα περίοδο Είχε γίνει πολύ καλός, eh. Ε? Ναι, άκουσα, άκουσα. Αυτό δεν σα αρέσει. Άκουσα έναν Έλληνα. Ένα γνήσιο ελληνικό DNA. Δεν το ακούσαμε πριν αυτό. Νομίζω ότι τα ακούσαμε. Άκου τον, ακου, τον ακου. Εγώ την αίσθηση ότι τα ακούσαμε. Αλλά για να ακούσουμε. Μικρή και, και, και μεγάλη πανηγύρισαν την πρόκληση τη εθνική ομάδα για πρώτη φορά στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ. Όλα, πόσο πόσο ψυχή έχει και Μπράβο στην αδεκή μα Ελλάδα. Η εθνική σημαίνει να παίρνει ο Έλληνας δύναμη ότι το DNA μας έχει πολύ, πολλές αντοχές και θα περάσουμε μπροστά. Το DNA μας, Μίτσο, πάλι μικροφωνίζουμε. Το, το, το DNA μας είναι δυνατό και θα περάσουμε μπροστά. Τον ναι. άκουσε πώ του λέει. Ήταν. είχε πάθο να πούμε. Πάθους, ο τύπους. Ειδικά... Είχε πάθο του τύπου. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν ήτανε... πιο αδέρφιζη ήτανε... λιγάκι ήτανε... η αλήθεια. Ήτανε... Είναι αυτό ο, ο τύπος Συγγνώμη, φίλε. Ναι, συγγνώμη, φίλε. Που... Αλλά εσύ αδέρφιζε. Δεν αδελφίζαμε εμεί. Δεν μα πειράζει και αυτό. Εντάξει. Δικό σου θέμα είναι. Κοίτα να δει το DNA μα είναι πολύ μπροστά Επειδή καταφέραμε και με την ακτέλε στο ποδόσφαιρο. Ναι, δηλαδή. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Διαφέρεσμε. Ένα τύπο να πούμε που είχε ένα site. Το οποίο νομίζω λέγεται μόνιμα μεθυσμένο ή κάτι τέτοιο. Κάτσε θα το βρω εδώ πέρα να σου είπω. Λοιπόν, κάτσε να σου είπα πώ λέγεται αυτό ο τύπο έχει ένα site που λέγεται όχι. Πανταποιωμένο. Λοιπόν, πάνταπιωμένο. Tamdl κάτι τέτοιο. αυτό είναι ακριβώ να το Ο τύπο λοιπόν έχει γράψει ένα πολύ μικρό κιμινάκι το οποίο και του Να πούμε, εντάξει. Τη βραδιά του τυλικού του Μουντιάλ θα πεταχτεί μαλάκα για μπύρε. Θα πα στο ATM και δεν θα βγάλει τίποτα. Θα νομίσει ότι είναι απλώ βλάβη. Θα γυρίσει σπίτι και στο ημίχρονο θα σχτυπήσουν την πόρτα κλητήρε. Θα πάρουν και τον καναπέ και την τηλεόραση. Εκεί που θα κοιτάς αχάνους θα μπει μέσα ένα συμπαθέστατο ηλικιωμένο ζευγάρι Γερμανών που θα έχει πάρει κοψοχρονιά το σπίτι σου. Θα κατέβει προ την παραλία να κοιμηθεί εκεί, αλλά θα έχει σειρματόπλεγμα. Κάποιο την έχει πάρει κοψοχρονιά. Θα γυρίσει στην πλατεία να κάτσει παγκάκι, θα έχουν βάλει εισιτήριο αυτόματο για να σηκώνονται τα σιδερένια μπουλόνια που θα το έχουν φυτέψει. Πιστεύω ακράδαντα ότι τίποτε δεν θα σε πειράξει περισσότερο από το ότι δεν θα έχει προλάβει να δει το β' ημίχρονο. Πολύ καλός ο τύπο. Τραγικό. Με την καλή έννοια. Ναι. Δεν υπάρχει καλή έννοια, αλλά. Θα το ανεβάσουμε και στο πλατεία Ρέντιο, μα... Εννοείται, θα, θα το, να το ανεβάσουμε. Αφήσουμε. Είναι πάρα πολύ καλό το Μικρό και περιεκτικό, νομίζω. Περιέχει το νόημα του Μουντιάλ έτσι, γιατί το Μουντιάλ είναι αθλητισμό, είναι τα πάντα, τα σύμπαντα όλα, το δυνατό DNA των Ελλήνων το... α πούμε κτλ. Πάν... Αντέχει ρε παιδί μου. Αυτό, αυτό το ωραίο το που δεν είναι καθόλου κίτσου. Συμφιστικώνουνε Αυτό που δεν είναι καθόλου κίτσου σε... που πηγαίνει στο γήπεδο. Ναι. Και υπάρχουν τρει ενδυμασίε ελληνικέ στο γήπεδο. Να Για ενημερωσέμαι γιατί τηλεόραση δεν έχω. Μπάλα δεν βλέπω, πρέπει να με πει. Υπάρχει η ενδυμασία που φορά. Μπέρτα την ελληνική σημαία και έχει βάψει τα γόμματα τη σημαία σου στη μούρη σου. Το έχω δει αυτό. παλιότερα Λοιπόν. Κυκλοφορεί ενδυμασία με χλαμίδα όπου φορά ένα στεφάνι, ένα δάφινο στεφάνι. Μουάου. Wow. Δεν το έχει δει αυτό. Όχι, αυτό δεν το έχω δει. Θα πρέπει να ανέβει κάτι στου θεόδωβου γι' αυτό. Θα το κανονίσω με το σπύρο. Κανώνησέ του. Ε, και τρίτη ενδυμασία. Τέσσερι ενδυμασίε. Τρίτη ενδυμασία τσολιά. Τσολιά το οποίο έχει και κάποιε παραλλαγέ. Δηλαδή η δηλαδή, καραγκούνα. Έχει δει κάτι καραγκούνε. Τη έχει δει στο μοντέρνα. δεν έχω Και η επόμενη ενδυμασία είναι σπαρτιά τη. Έλα ρε μεγάλη. Ναι. Μόλι δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, παίρνουν κράνη. Κράνη σπαρτιάτη. Κάποιοι παίρνουν και θώρακα, άλλοι να την εγκλειζέ, και υπάρχει και μια τέτοια που είναι μίξ όλων αυτών. Μπορεί να πάρει διάφορα στοιχεία. Μπορεί να κάνει ένα συνδυασμό, α πούμε. Μπορεί να τα μήνα με γανών εφητικό πρόσωπο. Τάβου. Μπορεί να είσαι τη με ένα σπίδα σπαρτιάτικη α πούμε και βαμένο του πρόσωπο κτλ. Και, και εγώ νομίζω ότι. Κασαρούκι. Εγώ νομίζω ότι το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό έχει μια ποιότητα. Αυτό μου βγάζει κάτι κισαριόλι η αλήθεια είναι. Δεν το καταλαβαίνω γιατί συμβράσει κισαριό, δεν, δεν, δεν το καταλαβαίνει. Ισάσα μου... που ο ελληνικό πολιτισμό του φτάνει στα πέρατα τη γη, να πει στην άλλη άκρη στη μακρινή Βραζιλία, να πούμε. Και φτάνει και μέσω όλων αυτών που μου περιγράφει τώρα και μέσω αυτού του καταπληκτικού τραγουδιού που ακούω. Αυτό πήγα να σου πω. Ναι. Το καταπληκτικό τραγούδι το οποίο βγήκε από το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Που είναι κάτι τύπη στι διμένε αρχαίε Ελληνίδε. Και τραγουδάνε. Έχουν πάρει ένα τραγούδι τη ταινία Frozen τη Disney. Και το έχουν βάλει στα αρχαία ελληνικά. Το έχει δει. Όχι. Λοιπόν, θα σου αναβάσω, θα σου δείξω τώρα που θα <laughs> Πρέπει να μην το δείξει γιατί κάτι τέτοια δεν πρέπει να τα χάσουμε. Είναι τραγουδάνε τραγούδι τη Disney, διμένε αρχαίοι αρχαία Έλληνε. Και το τραγουδάει στα αρχαία ελληνικά. Καταπληκτικό. Νομίζω, ναι, αλλά, Καταπληκτικό, εντάξει. Καταπληκτικό, <laughs> Καταπληκτικό. <laughs> θα θα σηκωθεί ο Ιωλιαντίνη από τον Ντάφουτ. Λοιπόν. Να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με τον Dustin the Wind και το... Πρω, ναι, να βάλουμε πρώτα. Περίμεντο, έχω έτοιμο εδώ πέρα αυτό. Ναι. Θα βάλουμε τον Dustin the Wind και μετά θα έρθουμε να κάνουμε την αποφώνηση. Εντάξει, <laughs> να το oh, αφιερώσουμε oh, στον στο, στο Σπυράκο. <laughs> στο σπυράκος, <laughs> ο οποίο Σπυράκο ξενιτεύτηκε. <laughs> ξενιτεύτηκε στην κο. Να σου πω, το κοροϊδεύεσαι. Μην του κοροϊδεύει. Συντόμω. Δε, συγγνώμη, δεν το είπε η Μπενάκη στον Παπούλια. Mm. Τα εθνικά σύνορα θα συρρικνωθούν και, και τα λοιπά, και λέει, είναι από τα πρώτα νησιά τα οποία θα αγκαλιάσει. Μα, μα. Ε, ναι, έτσι δεν είναι. Περιμένει δηλαδή ότι το Αιγαίο θα παραμείνει ελληνικό. Ας πούμε. Αλλά και ελληνικό που. Και ελληνικό... Μακεδονία, Αιγαίο, αυτά κτλ. Δηλαδή η Ελλάδα θα είναι ίσω Πελοπόννησος Α, με ειδικέ <laughs> οικονομικέ ζώνες και άντε η Αττική. Εντάξει και τώρα να σου πούμε το άκουσα από σπήρδο δεν ένιωθει κανεί η αλληλιά, οπότε καλά είμαστε. Γρώσει κινέζε να πούμε και τα λοιπά. Αυτή θα, την... θα πάρουν εκείνη την πλευρά που πάνω ο... θα την παρνεί οι άλλοι και τα λοιπά. Λοιπόν, That's να, να μην ταγνωρίσουμε το σπυράκο. Λοιπόν, ελπίζω να μη χρειαστεί διαβατήριο να γυρίσει πίσω στο τέλο του καλοκαιριού, έτσι; Χρειάζεται να ξυπθεί ο φίλο μα για να βγάλει κανέροκάμματο να επιβιώσει να πούμε. Και πάμε να ακούσουμε και να κάνει και τον ερώτημα πραγματικότητα. Το Dustin The Win, γιατί όλα είναι σκόνη στον άνεμο. Σκόνη στον drop the water Ελλάδα αγαπώ και βαθιά ευχαριστώ Γιατί με έμαθες και ξέρω Να πιθαίνω που βραθώ, να πιθαίνω που σταθώ Και να μη που φέρω. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ έτσι Τα Αυτό πραγματικά γνήσιο ελληνικό τραγούδι Ωραίο ελληνικό τραγούδι για καθόλου κι Κο έτσι Κομματάρα -κο μεγάλη, κομματάρα μεγάλη από τον Πατριώτη να πούμε το μεγάλο... Και όπως και το Dustin πολύ κομμάτι, και... δεν είναι Πατριώτης αυτός που αλλά... Εντάξει, είναι δεν είναι δικό μας Πατριώτης, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω φιλαράκι ότι κάναμε μια καλή εκπομπούλα ναι, σήμερα. Ε, μπείτε στον τοίχο μου, η ε, σουφυλούς στο πλατεία Radio είχε ναρτηθεί στον τοίχο μου. Στου. Για ποιο λε τώρα. Αυτό που μα ανέβασε η φίλη μα εδώ πέρα. Η Μανταλένα που μα ναι, ανέβασε. Ναι, ναι. Α, στον τοίχο μου είναι. Το good Samaras, bad Samaras, best Samaras. Πείτε, έχει ανεβάσει πολύ ωραία η εικόνα. <laughs> ναι, ναι, ναι, είναι πολύ καλό αυτό. Όντω. Λοιπόν, νομίζω ότι ασχοληθήκαμε με το Mundial. Θα ξανασχοληθούμε με το Mundial. Όταν πάρουμε το κύπελο. <laughs> ε, Αχ, Εννοώ ότι θα ασχοληθούμε και πιο σοβαρά διότι μαζεύω στοιχεία εδώ και καιρό, αλλά λόγω ενό ατυχήματο που είχαμε το τρακτηράκι mm. δεν τα κατάφερα. Έχω μαζέψει πολλά σφαγε, στοιχεία για, τη... για όλε αυτέ τι σφαγέ που γίνονται εκεί κάτω. Γίνεται πραγματική σφαγή, από, όχι αστεία. Με κανονικό κουδικό καθεστώ, με σαρκωτική αστυνομία. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν περιπτώσει όπου βγαίνουν κάτι πλουσιόπεδα. Γιατί ξέρει, εκεί στι πόλει να πούμε έχουν κάτι τύχη, κάτι τέτοια κτλ. τα λοιπά, με συρματοπλέγματα και αυτά. Ζούνε. Ό, τι πάνε να κάνουν σε εμάς οι, εδώ μετά. Δηλαδή. κυκλοφορούν με αλεξίσφαιρα, δηλαδή και αυτοί φυλακισμένοι είναι να πούμε. Με αλεξίσφαιρα αυτοκίνητα και τέτοια. Λοιπόν, και πηγαίνουν να κάνουν συμμορίε αστυνομικοί με κάτι κλουσιόπετα και αυτά και πάνε και σκοτώνουν ανθρώπου που είναι στα παγκάκια αυτά. Ακρατικέ συμμορίε. Παρακρατικέ και και, τα λοιπά. και τώρα με το πρόσχημα να πούμε τάχα ότι κυνηγάνε λέει το, τα drugs, να πούμε τα ναρκωτικά και τέτοια έχουν σκοτώσει δεν ξέρω πόσο κόσμο. Πόσε χιλιάδε οικογένειε τι έχουν ξεσπιτώσει παμέλες. και σε δύο χρόνια δεν του φτάνει αυτό που περνάνε τώρα οι άνθρωποι. Σε δύο χρόνια θα περάσουν και, το, και του Ολυμπιακού Αγώνε. Παίρνουν και Ολυμπιακού Έχουν πάρει και του Ολυμπιακού το σε πάτε, δύο χρόνια. Τελώσαμε. Μιλάμε δηλαδή ότι γίνεται η σφαγή. Τέλο πάντων, λοιπόν, ε, φίλοι μα καλοί, αυτή ήταν η εκπομπή των Αθεόφωβων χωρί τον φίλο μα του Σπυράκο, ο οποίο θα μα λείψει του καλοκαιράκι. Θα κάνουμε εγώ με τον πάνω εδώ τι εκπομπέ και όποιον κάθε τε, κάθε τετάρτη, κάθε τετάρτη θα τον έχουμε το σπυρό, Κάθε θα... Τετάρτη θα τον έχουμε με ανταπόκριση από τη μακρινή οικό. Δεν παίζει μακρινή γιατί μου κάθεται οικό και τα μακράν. Όπω λένε στα α Καλημέρα στην ομορφικό. <laughs> Κάτι τέτοια που λένε να πούμε. Ναι. Θα το φερόνουμε και ένα τραγούδι. Κάθε Ο, μέρα μετά από αυτό. Οπωσδήποτε. οπωσδήποτε. <laughs> λοιπόν, θα, νομίζω πρέπει να βάλουμε το fade out τη εκπομπή. Να δώσουμε ραντεβού τώρα Την άλλη Τετάρτη στις 6, 6 ώρα Μιλάμε για τα σταθερά γιατί, τους Για του αθεόφωβους Και πριν από το θεόφωβος Ό,τι προκύψει και τα λοιπά Και υπάρχει γερμάνικα και τα αρέστα ε, Πολλά φιλάκια να σας κάνουμε Γεια σας Γεια σας Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο της Θεού Εδώ τη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 γιατί με μένα, μα λάμβατε νιώσο I have to prove Further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads, I was living to run and running to live. Never worried about pain or even how much I was.